Sculpture at St. Martins College, that's where I got her eye. She told me that the deck was loaded. I said, My case I'll not ruined Coca-Cola. She said, Fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever.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 And she just smiled and held my hand I went to the flagship of the shop I Cut your hair and get it done I spoke some. Εμεί με του αγαπημένου είμαστε, με τους common people. Περίμενα να πάει 8 και 9 για να μην πω 8 και 8 στι 97 και 8 κτλ. Και, και για να ακούσουμε και λίγο περισσότερο του παλκ. Μια που σήμερα ο Τζάρβι Κόκερο τραγουδιστή του έχει τα γενέθλιά του και είναι common people. Τι λε τώρα, μου ήρθε έτσι απότομα. ξεκινήσουμε κατευθείαν μπαμπί. Τώρα μιλά. Κοιτάξτε, η πιο ευχάριστη έκπληξή μου από, yeah. από τότε που συνεργαζόμαστε είναι ότι μοιραζόμαστε κάτι σίγουρα. Τα γούστα μα στι Ροκέ. Ναι. Το οποίο δείχνει ότι η μουσική είναι κάτι στο οποίο μπορούν να συναντηθούν οι άνθρωποι. Βέβαια. Ακόμη και το διαφωνούν σε πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Και αν είναι και δύο κόσμοι διαφορετικοί. Ε, τώρα δεν θέλω να σε απογοητεύσω. Το πιο ευχάριστο πράγμα τουλάχιστον τη ημέρα είναι ότι είναι η Καταρίνα Βουτσάπαναντί ναι, μα. Πολιοδικιά και κονσολέζα. Πολιοδικιά και κονσολέζα. Στο 1200, 8200. Είναι η κυρία Ιβουγίου Κλείωτημα. Καλημέρα μα εδώ. Σήμερα που σουμαδεύει το ημερολόγιο τη 19η Σεπτεμβρίου για να μην και όταν σου λέω για τα Common People, μια που ξεκινήσαμε το πιο αγαπημένο από του αγαπημένου παλπ, ε, γράφει ο φίλο εδώ ο Αλέξανδρο, ο οποίο άκουγε πριν τον ε, Βασίλη των Οικονόμων στον Νίκο Στραβελάκη, τον Υπουργό Μεταφορών, αλλά λέει πείτε μου ειλικρινά, ο τύπο που είναι Υπουργό Οικονομικών ε, Συγκοινωνιών, έχει ρωτήσει καμία εργατική ομάδα που είναι όλη μέρα στου δρόμου ταξί, φοροταξί, φόρτοταξί, λεωφορεία, μεταφορεί, φορτηγά για τον Νέο Κοκ ή μόνο γαριπλοκέντρα προ του Υπουργείου. Εντάξει τώρα, έχει ξεκινήσει τα χόρη μετά, είναι αυτό, άσχετο και δεν συμμαζεύεται. Έτσι. Καλά, Και δεν τα όταν... κόνει επειδή λέει ότι είναι <laughs> Λέει κάτι, ρε παιδί μου. <laughs> μα έλεγε πια. Στο επίπεδο του Μπάμπη δεν είναι. Είσαι άσχετο, δεν είναι χώσιμο. Ε... Μα προφανώ λέω σε κάποιον είσαι άσχετο για κάποιο <laughs> θέμα. Μου λέει όχι, <laughs> κανείς λίγο... λάθο, είμαι σχετικό. <laughs> μου το δείχνει, δίγλυ... λίγο... <laughs> το συζητάμε. <laughs> Τι γλυκού, Υπουργέ, είσαι άσχετο. <laughs> είναι μια γλυκιά Αλλά γιατί μου το λε. Εγώ έχω πάντα γενικά έχω πει πολύ βαριά πράγματα σε Υπουργού. Είναι σαφέ αυτό. Μεταξύ μα πάντα. Όταν ο ίδιο λέει ότι πήγαινα με 30 χιλιόμετρα και παναγία μου για να πω βοήθειά μα, πώ εγώ θα αποδείξω ότι η μηχανή με τα ζυγκ ανάμεσα τα αυτοκίνητα πήγαινα με 50 και όχι με 25. Αυτό είναι η ουσία των όσων λέει ο Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, Διότι... είσαι εκπομπή και κοινά μαζί σου. Διότι επειδή έχουμε και το άλλο το κοινό ότι μα αρέσει η 30 ε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάτι κακό πλέον, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό Και είναι, θα το πω, ξέρω ότι δεν θα αρέσει σε πολλούς, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, έχουν συνηθίσει Τώρα, middle-aged man έτσι, μεσόκοπη κύρη, ναι. χωρίς κράνος, με κάτι φοβερά, φοβερές βέσπες Πολύ γρήγορε, τρελέ. Ναι. Τι τις βλέπω τη ζηλεύω. Είναι, είναι ε, τρομερά ε, μηχανάκια. Την τελευταία δεκαετία έχει επικρατήσει και στην αγορά τη μοτοσυκλέτα. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Το θέμα μα είναι. Κάτσε, η... είναι μοτοσυκ... περίμενα τέλειο τη σκέψη. Μοτοσυκλέτα είναι το θέμα. Θα σου πω. Ε, ε, είναι μεγάλο θέμα. Αλλά ε, οι οποίοι παίρνουν αυτέ, γιατί τα έχουν τα φράγκα, τι παίρνουν. Μπράβο του. Και τι καβαλάνε χωρί κράνου οι περισσότεροι. Για να πάνε να κάνουν τι δουλειέ του παραδόθε Με τα χίλια, με σφίνε, με έσει. Ε, κάνουν νες, ναι. περνάνε από τη μία λωρίδα στην άλλη ανάμεσα από τα αυτοκίνητα κτλ. έλεωζε φίλε και αν ας πούμε επειδή εγώ πηγαίνω στη κανονικά με το αυτοκίνητο αλλά και με τη μοτοσυκλέτα μου έχει τύχει ακόμη περισσότερες φορές σε βεβαίω ε, με βρίζεις κιόλας γιατί εγώ πάω κανονικά και εσύ βιάζεσαι και κάνεις ό,τι κάνει. με συγχωρείς γερές Γέρασα. Ε, αυτό είναι. <laughs> ε, <Εντάξει. laughs> Δεν δε διαφωνώ μαζί σου. Ότι αυτό ίσω είναι ένα κατά, δείγμα. Κατά, Κατάλαβε γιατί το είπα τώρα. Ναι, Λέω εντάξει, ότι είναι εντάξει, το η διαφορετική προσέγγιση και αντίληψη των πραγμάτων που έχουμε. Όταν, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο ίδιο άνθρωπο είσαι πεζό. Ο ίδιο άνθρωπο είσαι μοτοσυκλετιστή. Ο ίδιο άνθρωπο είσαι αυτοκινητιστή. Okay. Ο ίδιο. Του αρέσουν αυτέ οι πανανθρώπινε θεωρίε. Με αυτό έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και πιστεύω ότι. Ε, η ψυχολογία του ανθρώπου με κάποιο τρόπο μεταβάλλεται Εντάξει, δεν μου λες και η ψυχολογία του πεζού ναι. που είναι, πρόσεχε τώρα Είναι ο πεζός εξ κοντού και βάλε Είναι το φανάρι διάβασης των πεζών με στα 10 μέτρα ναι. Και επιμένει να κατέβει πριν από αυτό, πριν από αυτό το φανάρι στο, εμένα, Από εμένα, το πεζοδρόμιο, από φτές. το διάζωμα Και να τον δει εσύ και να φρενάρει και να τον αποφύγει. Με γοητείτε, αυτό την Κοίτα, είναι η ψυχολογία. Να σου πω και αυτό γιατί μου το είχε και με ψυχολογία. Η πόσα πρέπει να πηγαίνουν, κύριε οικονόμου. Είμαι με τη μοτοσυκλέτα, έτσι. Είμαι με τη μοτοσυκλέτα. Προφανώ με τη μοτοσυκλέτα φτάνει πρώτο στο φανάρι, γιατί ανεξάρτητα με το αν το προβλέπει τώρα, αν το νομιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο ο κώδικα οδικής κυκλοφορία, όταν τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα, λέει, επιτρέπεται να περνά ανάμεσά του. Λοιπόν για να βγει στην... Μου επιτρέπει. Παρακαλώ, Στο θες. Λονδίνο, πριν από μερικά αρκετά ναι. χρόνια, είδα. Γιατί οι άνθρωποι είναι, είναι πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Έφτιαξαν πριν από κάποια χρόνια το εξή. Δύο γραμμέ. Η μία για να σταματούν τα αυτοκίνητα στο κόκκινο και μία άλλη πιο μπροστά. Που έχει και αυτή το ίδιο φανάρι, mm -hmm. φυσικά. Mm -hmm. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί το φανάρι. Το για να μπαίνουν οι μοτοσυκλέτε. Οι οποίε ακολουθούν αυτόν τον κανόνα. Στο φανάρι κάνουν σρουπ. Περνάνε μπροστά και κάτω και περιμένουν. Πώς Πόσο θα... σοφοί άνθρωποι παίζουν. Φτάξει, εγώ αυτό θα το ζήλευα. Αλλά και δεν ξέρω τώρα αν εδώ μπορεί ο κόσμο να εμπλουτίσει με τι δικέ του εμπειρίε, κυρίω από το εξωτερικό, αυτή την κουβέντα που ξεκινήσαμε. Ξαναλέω, μια που παίξαμε το Common People Ρε, για όλο ένα δεν θα σταματάγαμε εμεί στη γραμμή των αυτοκινήτων, θα πηγαίναμε στη γραμμή των μετοσυκλετών. Να είμαστε δύο βήματα φτάξει, πιο μπροστά. Φτάξει, φτάξει. Τώρα, γιατί θα κάνουμε από τη μία στην άλλη και δεν θα βγάλουμε για άκρη. Θα σου πω το εξή. Κάθε πρωί, ]ς. πρωί θες να βγάζεις άκρη κι εσύ ε, ναι, Δεν δε γίνεται 30 χρόνια μάλλον Μια ε, φορά ε... τον έφτιαξε τον κόσμο ο Θεός <laughs> Λοιπόν, έχω σταματήσει Είμαι στη, στην οδό Πεντέλης Πηγαίνω στο, στο κανάλι Είναι μια κυρία η οποία έχει Δύο γυραλαίους σκύλους Πώς ξέρεις ότι είναι γυραλαίοι Γιατί φίλε, σέρνονται Πώς σέρνονται δηλαδή, Α δει... τους έχει βγάλει βόλτα ναι, ναι, ναι. Τα έχεις δει τα σκυλιά που ε, παιδί μου Λες okay. πώς να πω Έχω την εικόνα η κυρία λοιπόν Respect. είναι, είναι ε, ε, 10-20 μέτρα πριν το φανάρι. Ε? Ναι. Πρόσεξε. Ενώ ανάβει το κόκκινο για αυτήν, ξεκινάει να περάσει. Ναι. Με τα σκυλιά τα οποία είναι, σου λέω, τα ζώα μου αργά κυριολεκτικώς, με γερασμένα τα σκυλάκια ρε παιδί μου και πώς να το πω ναι, Δεν θα έπρεπε να το κάνει από σεβασμό στα ζώα της προφανώς τα σέβεται είναι... γιατί... Τα έχει πάρα πολλά χρόνια που είναι. Ε, Προφανώ και έτσι. τα αγαπάει. Και Άρα, respect στην κυρία και στα σκυλιά. Πίσω όμως όλοι αυτοί που βλέπουν το ε, πράσινο για αρχίζουνε. Να κολλάρε, διότι σωστά, εσύ περιμένει να περάσει. Τι να κάνω τώρα, να, πατήσεις? να περάσω τα σκυλιά από πάνω, να πατήσω την κυρία. Τι να, είναι αυτό. Δεν μπορεί να το προβλέψει στον κώδικα δική κυκλοφορία. Γι' αυτό πρέπει να περιμένει στον κώδικα εδώ. Και για αυτόν κώδικα. Ήθελα να σου βάλω την παράμετρο. Επειδή πιαστήκαμε με αυτό, να πω την αλήθεια, σε συζητάγαμε με τον Μπάμπη ε, για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρουγάλη. Ένα μοτοσχλήτη, δεν χάσε τον ελληνικό Τώρα, ναι, τον έχασε μόνο του. Α, εντάξει, ο, ο Θοδό που άκουσα που βγήκε για λίγο στον Νίκο, στο στραβελάκι, ε, είπε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή αλλού. Όχι, μα μπορεί και να συμβεί. Αν υπήρχε εσύ. μια κάμερα σε ένα σημείο που θα έπρεπε να υπάρχει οπωσδήποτε. Τώρα που θα έχουμε 1300, άκουγα τον Νικόλ Μου πριν από λίγο. Και φτάνουν 1300. Α, βάλουν 5.000. Εγώ θυμάμαι Ενάς, πάντας, καθένα μια κάμερα να μην πω πού. Επειδή το έχω κάνει το ρημάδι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ήταν μάλιστα, ξέρετε που κάνει ένα ρεπορτάζ και μετά σε βρίζουν ένα μήνα οι αρμόδιοι. Που είχαμε πάρει τι κάμερε, τι είχαν βάλει στι κεντρικέ λεωφόρους Οι κάμερε τότε μα είχαν φιλμ. Ναι. Δεν ήταν όπω είναι τώρα ψηφιακέ ε, που έχουν. να εμφανιστεί το φιλμ, μετά ε, ναι. τέλειωσαν για τα λεφτά. Τελείωσαν. Είχε ε... λεφτά μόνο για Μπουχάρα, ε... δεν είχε για φιλμ. <laughs> Περίμενα, πάμε και στι Μπουχάρα, γιατί πλάκωσαν πρωί πρωί τα μηνύματα. Ε, Τελείωσαν τα φιλμ. Τα που γράψαν, ό,τι γράψαν. Σουγγνώμη, γράφανε μια μέρα. Ε, ε, Αντάλλαξα. Αλλάξαν... Μια εβδομάδα πόσο θέλ? Ναι, μόρα, παραπάνω γράψα. <laughs> Μετά πηγε... τελείωσε. τελείωσε. Πώ το θυμάσαι, ακόμη αυτό είναι εύκολα από αμνημονεύτω. Με βρίζανε, σου λέω. με είχαν σκίσει, πώ το λένε. Καλά σου κάνανε. Τι είναι αυτό και διenne... διenne... αυτό. σου λέγανε, καλά σου το λέγανε. Ναι, εδώ γίνεται και λίγο αλλιώ η δουλειά, ξέρει. Παίρνει τον ιδιοκτήτη του καναλιού, να αυτό, ο ιδιοκτήτη ο διευθυντή στο ρεπόρτερ. Μα αού, τι είναι αυτά που λες, λέω. Ναι, ψέματα, η αλήθεια. Ο βασικό λόγο για τον οποίο δεν. Ο βασικό λόγο για τον οποίο δεν τοποθετούνται κάμερε ακόμη σήμερα που μιλάνε και νομίζω ότι ακόμη μα λένε ψέματα, δεν πιστεύω πλέον κανένα σε αυτό το θέμα, είναι ότι ένα κομμάτι τη άρχουσα τάξη στην Ελλάδα δεν θέλει να υπάρχει καταγεγραμμένο τα whereabouts που λένε και τα αγγλικά. Συγγνώμη. Πού πήγαν, πού στάθηκαν, τι κάνανε, τι αυτά. Δεν θέλουν να υπάρχει καταγεγραμμένο. Και είναι λογικό, διότι κανεί δεν έχει εμπιστοσύνη στο κράτο που είναι αυτό που θα τα έχει όλα αυτά τα πράγματα, ότι δεν θα τα χειριστεί εκβιαστικά. Είναι λογικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τοποθέτηση του Γιώργου. Θέλω να τη διαβάσω. Αφού σου πω ότι εντάξει, καλοί είσαστε, αλλά λείπει η γυναικεία φωνή από την εκπομπή σα. Μου σας να μιλά, Κατ' ελληνά, μου σου παρακαλώ. Εσύ συνήθω πετά και κάτι αντίκτυπο. Δεν ατάγκες, να κάνει. Δεν ξέρει να κάνει τι ζυγέ ώρε. Εσύ τι ζυγέ ώρε έχω τη, τη γυναικεία φωνή. Δεν <laughs> σου πω. Άκουσε δεν μου λε, σου είπε είναι το πουλ. Ρέσοι, σου είπε είναι το πουλ. Σου είπε, Θέλω να λύσω την απορία γιατί έχω σκάσει και δεν πρόλαβα σε ρωτήσω ότι κατά τη διάρκεια συνέντευξής μου ο Κασελάκης ναι, μου έστελνε ναι. απειλητικά μηνύματα. έχασα αυτό, δεν την έπιασα από την αρχή όταν θες, βγήκε θες σε θα, σένα. Και τα πω Ναι. Τρελό. Ε, κοίτανα, Κα, καταρχήν θέλω να πω ότι υπάρχει μια τεράστια κρεμότητα εκεί πέρα. Τώρα θα... Για, με μπέρδεψε. Είναι το πουλ, θα μιλήσουμε για τα τροχιά. Θα τα αφήσω στη μέση τα τροχέα. Γιατί είναι το δεν είναι ένα τροχέο στη διαδρομή είναι του Κασελάκη για την επιστροφή είναι του. Είναι άλλο ατύχημα αυτό. <laughs> Αλλά... Ο πα... Όχι είναι το Δεύτερο, Α, Κατερίνα, ναι. γράφει. Ναι. Λέω. δεύτερο <laughs> δεύτερη γραμμούλα. Στι 5 καίγεται. Δεν είναι είναι το πουλί το ατύχημα. Ναι, ναι, ναι. Έχει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ και η ναι. Κατερίνα κρατάμε σημειώσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά να ξέρει σε ναι. αμερικάνικο ραδιόφωνο. Θα σε είχε φωνάξει ήδη ο Χατζη Νικολάκιας, σου έλεγε αγάπη μου γλυκιάς, αγαπώ, σε λατρεύω. Αλλά <laughs> να προσέχεις λίγο αυτά τα οποία μπορεί να ερμηνευθούν ναι. ό,τι προσβάλλουν πει, ένα ο... μέρος των ακροατών μας και των ακροατριών θα μας. Θα μου πει, ο Νίκο. σήμερα στην εκπομπή πάθαμε τζάκρι Γιώργο. <laughs> Λοιπόν, οδηγός... Να είχαμε την Τζάκρη στην εκπομπή Ά, θα, θα ήταν αλλιώ τα πράγματα Να σου πω κάτι, έχουμε συνεργαστεί καμιά 15.000 15 χρόνια Είναι Με το... την Τζάκρη? Όχι με τον Νίκο το... Με την Τζάκρη <laughs> Γιατί αν ήταν με τη την Τζάκρη δεν ξαμιλάω μα... ποτέ Την, ποτέ. την... Ποτέ. Τέτοιο την... σεβασμό, full respect Έχουμε συνεντευξιαστεί νομίζω Οπα, μια φορά Τρίτο, Κατερίνα Βάλε Ναι, ναι ε, Ξέρεις, όταν κάνεις αυτή τη δουλειά αρχίσεις και λίπεις τα πάνω τα λίγο διαφορετικά. το Δυστυχώς. Εσύ είσαι κυρίως σχολιαστής. Έτσι. Εγώ τα έχω κάνει λίγο απ' όλα. Ε, στη συνέντευξη, μπορείς να διακρίνεις, ακόμα και με κάποιον το οποίο μπορεί να διαφωνεί φόδρα, κάποια πλενοκτήματα, κάποια μειονεκτήματα. Α πούμε, η τζάκρι, δεν μασάι, Πάρα βουστάρω, πολύ. Χουστάρο, χουστάρο. Δηλαδή, βουστάρω. ναι. Χουστάρο, σε... βάλε μου και εμένα μία. <laughs> <laughs> να σου πω τον ήπια με πρωί, πρωί που λέει και τζάκ. <laughs> Επιστρέφω στον Γιώργο, είναι ασφαλέστερο το περιβάλλον των δρόμων. Ο οδηγό αυτοκινήτου πρέπει να προσέχει τα άλλα αμάξια του πεζού που παίρνουν από που να είναι. Τα μηχανάκια με τι φωτινέ και το κοντέρι να μην ξεφύγει τα 30 χιλιόμετρα. Παιδιά, τώρα αυτό που λένε. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα κυβερνητικά. Αν από την αρχή γνώριζαν. Ότι 30 θα βάλουν στου μικρού δρόμου, δεν θα βάλουν δηλαδή στου βασικού δρόμου πρωτεύουσα, Υπάρχει διαδιάξει είναι πολύ βασική και πολύ απλή να γίνει. Γιατί δεν το λέγανε. Και κάνουμε συζήτηση τώρα και βρίζουμε τον οικονομικό γιατί θα βάλει 30 στην συγκρού. Δεν θα βάλει. στην συγγραφικού δεν θα βάλει 30. Ναι, Έχει αλλά και δε... το 90 που γίνεται 120 στην κατεβασιά Θέλει την ταπεινή απόψη ενό συγκρού α, την α, ξέρω α, καλά. Πήγα 500 α, χρόνια στο σκάει πάνω κάτω. Ενώ στη driver. Ναι. Λέγε. Λοιπόν, το να πα με 120 συγκρού δεν είναι επικίνδυνο. Δεν σκοτώνει την Καλλινό. Αλλά ό,τι και να συμβεί, ναι, ναι. θα σκοτωθεί Ντάξε, σίγουρα. Είναι επικίνδυνο για σένα. Είναι μια τεράστια ευθύνη. Δεν είναι για του άλλου. Συμφωνώ. Δρόμος και ε, τα 120 εκεί πέρα είναι όπω είναι τα 120 στην Εθνική. Πού είναι όμω το πρόβλημα, Αν προσπαθεί να πα με 80 στην Καλλινόη, εκεί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Πώ θα γίνει η άποψη για τα 30 χιλιόμετρα σε κατοικημένη περιοχή που αφορά ας πούμε όλους τους δημοτικούς δρόμους προφανώς κατά τη γνώμη μου δεν καθόλου λάθος καθόλου λάθος και δεν θα είναι πρόβλημα και επίσης ε, θέλω να πω ότι έχεις καταλάβει τώρα με πόσα πας σε αυτούς τους δρόμους έχεις καταλάβει με πόσα πας θυμάμαι μπάμπη μια φορά Ημασταν κομβόοι, διάφοροι και λοιπά που γράφαμε στα περιοδικά και σε εφημερίδες για τα αυτοκίνητα. Και έχουμε, είμαστε σε... έχουμε πάει στο Μάστριχτ. Και οι διαδρομές είναι. Ένα κουλάκι μου, εσεί μα τη φέρατε. Να ναι, ναι. συζητήσατε έτσι. Λοιπόν, και οι, οι διαδρομές σπάστες, δεν το είχε αυτό το. Δια... ήσασταν εκεί η, δια, Οι διαδρομέ ήταν Ολλανδία, Γερμανία και Βέλγιο. Λόγιο, λοιπόν, ναι. έβλεπε την τεράστια διαφορά στις ταχύτητες και στον τρόπο που οδηγούσαν οι ντόπιοι και, και στις τρεις χώρες, όταν ήμασταν σε εθνικές, όπου εμείς πηγαίναμε, νομίζαμε με πολλά και αυτοί που πηγαίνανε όλοι με περισσότερα στη Γερμανία μπαι, τον γκάζει τέρμα, δηλαδή 200 ας πούμε, και μόλι πλησιάζει σε, σε κατοικημένη περιοχή, ε, αρνάκια. Μάλιστα ο επικεφαλή που ήταν ο πιο έμπειρο από τότε ήταν ο Βασίλη Σοχαρίτες, που μετά ήταν και διευθυντή στην Πέντλη. Το θυμάμαι καλά. Ο οποίο μα έβαλε εμά γκάζια. Πού ε, Πού περνάμε, περνάμε από το χωριουδάκι στην Ολλανδία και πάτε πατημένοι. Αφού εδώ βλέπετε και πάμε με 30. Στην ΔΕΟ, Ολλανδία πρέπει να προσέξεις, διότι οι ποδηλάτε είναι χειρότεροι από του δικού μα πεζού που λέγαμε πριν. Κάνουν ό,τι θέλουν, όπω θέλουν, δεν προσέχουν τίποτα απολύτω. Θεωρούν ότι πρέπει όλοι να του προσέχουν. Βέβαια είναι βασιλιάδε, δεν λέω. Εντάξει, η Ολλανδία είναι και μια χώρα ξεχωριστή. Μια... Εσύ συμφωνήσει οι Ολλανδοί να πάρουν εξαίρεση και να έχουν τη δική του πολιτική με του ξένου του. Θα σου πω τι ακριβώ πιστεύω. Αν είναι ο λαμβό, δηλαδή ναι, ναι, ναι, πώ ναι, ναι. θα, θα, θα, θα μιλάει τώρα. Έχει ο Λαντό έχει στο μικρόφωνο μπροστά σου. <laughs> θα σου πω τι ακριβώ πιστεύω. Δεν μπορεί να ξεκινήσουμε να ε, λέμε, ο ένα να πάρει εξαίρεση, ο άλλο να μην πάρει εξαίρεση. Πρέπει να εξαιρέσουμε τι εξαιρεσει και να συμφωνήσουμε σαν κοινό πλαίσιο. Αν γυρίσουμε εθνικού οι... κανόνε, δηλαδή αν... ο καθένα το δικό α, του. Αν γυρίσουμε στους εθνικού κανόνε να το διαλύσουμε παιδιά το μαγαζί. Είναι αυτό τώρα, oh, αυτό okay. σου μάρνε, δηλαδή yeah, δεν έχει άλλα θέματα. Ποιο, ένα από τα μείζωνα θέματα <ε> είναι... στην Ευρώπη τώρα είναι το μεταναστευτικό. Τι να κάνουμε. <ε> Άμα αρχίσει ο καθένας <ε> και τραβάτια νωρά του... Γιώργο, έχουμε ρυθμίσει, αυτό είναι ένας, από Ρε τους μπα, πυλώνε... Λέχρι, πριν από ένα από του πυλώνε. Κάτσε λίγο. Άμα, να... άμα αφού ένα Ζεόρμπαν και έλεγε τα ίδια πράγματα, τον ομουντζώναμε και τον κρεμάγαμε στα μανταλάκια. Πώ θα γίνει τώρα, δηλαδή, Εξαίρεση, ρίχνει τα Ζεόρμπαν. Κάτσε να σκεφτούμε λίγο ελεύθερα. ελεύθερα ένα από του πυλώνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων. Και εννοούμε τα 350 πόσα είναι τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων. Δεν εννοούμε του άλλου στα δικά μου μάτια. Δεν εννοούσαμε τους άλλους όταν το φτιάξαμε την ένομενη. ΕΕ, Ευρώπη, εννοούσαμε μας μεταξύ μας. Ναι, αλλά αφού είμαστε ενωμένοι δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με ενωμένο τρόπο. Μα το να ε... μην το να κυκλοφορείς με την ταυτότητα είναι των τελευταίων ετών. Πάντοτε κυκλοφορούσες με το διαβατήριο... Ήσουν Ευρωπαίους αλλά παίρναγε το. Έρχεται μια ματιά δειγματοληπτικά αν ε, ο άλλο. Καταλαβαίνει τη διαφορά και επίση καταλαβαίνει ότι έχει ανοίξει μια πόρτα η οποία πάει να καταργήσει αυτό που θεωρούμε οι περισσότεροι τουλάχιστον στη μεγαλύτερη κατάκτηση ω Ευρωπαίοι πολίτε. Γιατί άμα ε, ε, ε, αρχίσουμε, σου λέω, τι εξαιρέσει, θα πρέπει να. αυτέ οι εξαιρέσει αρχίζουν να αγγίζουν και άλλα πράγματα. Τι εγώ θα σου πω κάτι. Είσαι νομίζω, υπέρ των εξαιρέσεων. Έτσι νομίζω ότι τώρα. πρέπει για του μη Ευρωπαίου, Αμερικάνου και οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να υπάρχει κανονικό έλεγχο διαβατηρίων. Όπω okay. και οι Αμερικάνοι, όταν πα στη χώρα του, σε απαυτώνουν κανονικότατα μέχρι να, να σου πούνε πέρνα. Σε απαυτώνουν. Κανονικότατα. Μέχρι να σου πούνε Μα πέρνα. Δεν ήξερα που θίγεσαι, Άμα κοιτάξω καμία πράσινη. Ε, Για το απάτομα τώρα. Η, η ερώτησης... Το απάτομα, άμα πετύχει, μια χαρά. Η, η, η, η ερώτηση είναι η, η εξή πολύ απλή. Δεν έχει να κάνει με το αν αυτό είναι σωστό ή κοινό ή λάθο. Είναι αν πρέπει να έχουμε όλοι. Την ίδια πολιτική Γιατί αν δεν έχουμε όλοι την ίδια πολιτική Εμείς θα γίνουμε οι πίσω αυλή Είναι σαφές Και εδώ πέρα θα έρθουν ε, Αυτό που λένε αποθήκη ψυχών κάποιοι ή Δεν τους στέλνουμε που φωνάζουν κάποιοι άλλοι και πάει λέει, Η πραγματικότητά μας αυτή θα είναι Ναι, αλλά η πραγματικότητα των Ολλανδών Είναι ότι ψήφισαν, δώσανε πλειοψηφία σχετική Στο κόμμα του Σε Δεν λέγεται αυτός ναι. με το ωραίο μαλλί αυτός τοποθέτησε σε την Υπουργό, είναι δικιά του Υπουργός στη μετανάστευση και σε αυτά τα ζητήματα, μια κυρία Φάπερ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, η οποία λέει μάγκε, εγώ ως Υπουργός αυτή την πολιτική θέλω να κάνω». Κατερίνα, να πάμε σε διάλειμμα. Έχεις καταλάβει, έτσι. Έκανες φίνα με το μεταναστευτικό πάνω στον κώδικα κατοδικής Εγκεφαλικό θα πάθετε όλοι. <laughs> Εγώ να κεράσω νεράκι, βεβαίω θα είναι από τη Rainbow Waters και το πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύχτια αφής. Θα έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε θερμοκρασία που θέλετε, θερμοκρασία περιβάλλοντο, κρύο νεράκι σαν και αυτό που πίνει ο Μπάμπη ή ζεστό που παίρνω εγώ το πρωί για να φτιάξω τον ελληνικό μου καφέ. Διζάει να το συνδέεται με το δίχτυο, οθόνη αφή, τρει θερμοκρασίε όπω είπαμε, -34, -34, -34, 34 για περισσότερα. Ξεδιπάστε ξένιαστα και να θυμάστε ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τα πλαστικά μπουκάλια. Τα έχει όλα για τη Lady Gaga, μιλάμε τώρα. Είπα οποία... αυτή, είπα όλα τα έχει η Lady Gaga με το όνομά τη κυρία, παρακαλώ. Κα... Μιλάμε για yeah gentleman. Ε, <σκυρ> Παρατήρηση εδώ, βέβαια είχε να κάνει με ένα συγκριτικό που έκανε πριν, γιατί συγκριτικά με τη Μαντώνα και οι δύο, βέβαια, έχουν εμφανιστεί στην Αθήνα. Η Lady Gaga ήταν στο ΑΚΑ το 2014 και κάθες και είχαν στο Σταυρό σου, εκτό αν σε τιμωρήσουν για αυτό που σα έλεγα εχθέ. Μάλιστα σήμερα είναι πρωτοσέλιδο το θέμα αυτό, δεν ξέρω αν είδε. Ποιο λες. Το θέμα με τον ε, Σέρβο. Πριν από δέκα χρόνια ήταν εδώ πέρα η κυρία Λεντιγκάκα και εδώ στη συναυλία, πάρα πολλοί κόσμού. σου έλεγα για ένα σερβο τζουντόκα, τον οποίο τον απέκλυσαν επί πέντε μήνες και τα λοιπά. συζητάγαμε εδώ χτες. Ε, σήμερα είναι πρωτοσέλιδο στη Δημοκρατία mm -hmm. και είναι πραγματικά κάποιες στιγμές δηλαδή, μου παίρνονται μέτρα που φτάνουνε τον άλλο, που μπορεί να είναι ανοιχτό, που φτάνουν στα όρια του. Λοιπόν, μην πηγαίνει στα ωριά σου, Άσε να πηγαίνουν τα παιδιά τη Δημοκρατία ε, που είναι στα ωριά έτσι κι αλλιώ. Αλλά κάτι ε, δεν ήξερα χθε το οποίο εγώ, το έμαθα εγώ, στο μεταξύ. Συμφωνώ σεβαμε όλε τι άποψει. Γιατί δηλαδή το λες έτσι. Όχι, εμεί συμφωνήσαμε ότι είναι τρελό. Δηλαδή... Αλλά έμαθα κάτι χθε, δύο θέματα, τα οποία και τα δύο είναι σημαντικά. Πρώτον, ότι υπάρχει κανονισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό που έχουν πει δεν θα υπάρχουν θρησκευτικά τέτοια στου αγώνε. είναι κανονισμό και του συγκεκριμένου αθλήματο. Το δεύτερο είναι ότι του το είχαν πει επειδή το κάνει ο άνθρωπος και λογικό είναι, διότι ο άνθρωπος είδα και άλλα θέματα mm -hmm. είναι από αυτούς που όχι μόνο πιστεύουν, αλλά το δείχνουν με κάθε τρόπο Βαλίτσα όπως βλέπεις. έχει το δικαιώμα. Άκου να αυτό το σκέψη. Αυτός λοιπόν το έχει ξανακάνει, δύο φορές τον έχουν προειδοποίησει mm -hmm. και του είπαν ότι δεν πρέπει να το κάνεις. Γιατί, Γιατί είναι έτσι ο κανονισμός. Ο Ταρά, δε, δε, δε, εγώ για, και εσύ για, διαφωνούμε για... με αυτόν τον κανονισμό. Αλλά ο κανονισμό. Υπάρχει και αυτό έχει πάρει δύο προειδοποιήσει. Για να τα λέμε όλα στου ακροατέ βέβαια να... και να τα λέμε όλα. Και και να θα... και δεν ακρίνουν εκεί με τον ίδιο Δεν έχω και καμία αντίρρηση, αλλά αυτό είναι ένα τρόπο που σου λέει: Κοιτάξτε να δει κάτι. Σταυρό δεν κάνει. Δεν, Σκέψου... για... Εδώ... δεν σου λέει ειδικά το σταυρό. Δεν σου λέει ειδικά το σταυρό. Να σου λέει συγκεκριμένα ότι έχουν κάνει παρατηρήσει. Ναι, γιατί αυτό ε, κάνει σταυρό. Ναι. Ο άλλο θα κάνει τα δικά του. Ε, ναι, Ανάλογα το... με τη θρησκεία του καθένα. Αν δεν κάνει χωρί πλάκα, και αν έχει πέσει στην αντίληψή σου κάτι τέτοιο και τα λοιπά. Γιατί εγώ πιστεύω ότι γενικώ. Και κατά τη γνώμη καλά κάνουμε. Είμαστε πολύ ανεκτικοί στην έκφραση, ας πούμε, μιας ε, ε, αντίληψης που μπορεί να έχει ο άλλο ας πούμε, να το θεωρεί ότι είναι αυτονόητο, ότι θα γονατίσει και θα κουμπήσει στο κεφάλι του, ξέρω εγώ, να ευχαριστήσει τον Αλάχ ή ένα από τα δικά μας παιδιά εδώ, ας πούμε, που μεγάλωσε πηγαίνοντας στο κατηχητικό πριν μπει αλλαγή στο γήπεδο, κάνει το σταυρό του. Η βάζει γκολ, α πούμε, οι μισοί Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές που είναι και πολύ και μεγάλοι και και πεκταράδε, δείχνουν το Θεό όταν τελειώνει. Βάζουν τον κολλ. Ε, ε, τι να δείξουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν πάμε έτσι, Παναγία μου δηλαδή. Κάνει τρέλα δεν είναι. Τόσοι αδεί τώρα, έχει επικρατήσει Έχω αυτό. Έχω κρατήσει και τα μηνύματα για, για τον κώδικα οδική κυκλοφορία, αλλά τώρα θα ξεμακρύνω πάλι κουβέτα. Ναι. Ε, έχει επικρατήσει αυτό. Είναι, ε, με αυτό η πληροφορία, αυτό ανάφερα. Ότι όταν υπάρχει ένα κανονισμό, ο κανονισμό πρέπει να τηρείται. Αν δεν μα αρέσει, κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να τον αλλάξουμε. Όταν Αλλά πρέπει να τηρείται. Το... Ο κανονισμό δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ε, για... Και δεν πρόκειται να μειωθούν οι τρελοί μουσουλμάνοι επειδή θα του πούμε να μην κάνουν το προσκύνημά του πριν ξεκινήσουν μια προσπάθεια όπω ο άλλο κάνει το Σταυρό του. Δεν είναι εκεί τα σημαντικά ζητήματα. Συμφωνούμε απολύτω. Γι' αυτό και βρεθήκαμε χθε να συμφωνούμε. από, από χθε έχει καταστεί υπόπτος, ναι, ότι καλά. Είσαι κι εσύ στην Andi Walk. Και όχι, όχι στην είπα, υπέρ okay. τη Walk. -culture. Σου είπα, δεν έχω καθόλου, δεν μου αρέσει καθόλου το αντί γενικά. Αλλά δεν μπορώ από την άλλη μεριά να Όχι, πλευρά... θέλω να πω ότι ε, ρε, γιατί... το να μα επιβάλλουν Walk culture που βεβαίω για του Αμερικάνου, το αντιλαμβάνουμε, ότι οι Αμερικάνοι, αν δεν του βάλει αυστηρού κανόνε, θα να, να αφήσουμε λίγο το Walk έξω από τα θρησκευτικά. Ε, Καλά, μέρο αυτού είναι. Δεν μπορεί να έχει αφιερώσει, ας πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωή σου για τα αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα και να θεωρείς ότι η θρησκευτική έκφραση, ας πούμε, είναι καταδικαστέα γιατί προκαλεί κάποιον που έχει ένα άλλο θρησκευτικό συνέστημα. Ναι. Δηλαδή είναι ο αστόλοι ελεύθερη να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν κατάλαβα, ας πούμε. Συμφωνούμε, εγώ έχω περάσει, δεν με άφηνα να φύγω, τελευταία ώρα είχαμε κατηχητικό στο δημοτικό, εγώ δεν πήγαινα στο κατηχητικό. Εγώ πήγαινα και από ζαμπάλα στην πήγαινα. δεν ήθελα, η μητέρα μου με είχε καλύψει, είχε συμφωνήσει με τους καθηγητές, με τους δασκάλους, οι δάσκαλοι είχαν πει οκ, αλλά θα μένει μέσα και ήμουν μόνος στην αυλή. Να περιμένω να τελειώσουν οι συμματέ μου το κατηχητικό για να πάω και εγώ σπίτι μου Άξτε, να πάμε έξω. Και, και, και το κατηχητικό. Ε, Πα Δεν κατη... είναι απλή Κάσον, ιστορία. Πα στο κατηχητικό, φεύγει από εκεί και έχει σε χρηστή. Πουφ! <σφυ> Τι έγινε, δηλαδή. Όχι, πω... ρε παιδί Άξτε, μου, ο καθένα ναι. όπω θέλει, αλλά πρέπει να υπάρχει ελευθερία. Να σου πω όμω για το πρόγραμμα πιστότητα Little Plus. Να μου πει και μετά θα σου πω πέντε πράγματα από αυτά Γιατί που στείλανε ο Φίλιππρα αυτό που μα είπε το πρόγραμμα Επιστότητα Little Plus από τα καταστήματα Little γιορτάζει τέσσερα χρόνια γεμάτα προσφορέ και εκπλήξεις, Γιώργο. Αν δεν το έχει κατεβάσει ακόμη, τώρα είναι ευκαιρία. Με την εφαρμογή Little Plus κερδίζει μοναδικέ προσφορέ, κουπόνια, επιβάβευση κάθε φορά που ψωνίζει. Έχω να σα πω επίση πως δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να κάνετε τα ψώνια σα οικονομικότερα και πιο έξυπνα. Είναι μόνο τέσσερα χρόνια. Φανταστείτε πόσε ακόμη εκπλήξει ετοιμάζει για το μέλλον Little. Λοιπόν. Επειδή τα μπερδεύουμε και τα ανακατεύουμε και φτιάχνουμε ένα πρωινό breakfast εδώ πέρα που ξεκινάει με cocktail από ό,τι κατάλαβα. Εδώ χαλαβαίνει. έχει μεσημεριά μπορούμε να σκεφτούμε λοιπόν, ορθολογικά. Τώρα στάστα. το πρωί-πρωί να το κάνουμε. Ευάγγελο από Μελβούρνη. Εδώ στο Μελβούρνη το κόκκινο των πεζών ανάβει πιο νωρί από το πράσινο των αυτοκινήτων. Κατά τη διάρκεια αυτή το φανάρι αναμοσβήνει και μπορούν να περάσουν μόνο όσοι βρίσκονται ήδη στη διάβαση. Και εδώ, και εδώ Ευάγγελε Πλοκαμάκι, αλλού ανάβει έτσι όπω το λε. Ναι. Αλλού ανάβει διαφορετικά Εδώ είναι που θα σου κάτσε κατάλαβα ναι. Και υπάρχει ένα πράγμα. φανάρι απέναντι από το καλυμάρμαρο στάδιο Όταν διασχίζεις Σούπερ ντουπερ μιλάμε Έχει ήχους για να τους ακούνε οι άνθρωποι που είναι τυφλοί Έχει φωτάκι που δείχνει κόκκινο κάτω Γιατί αυτό αυξάνει τη δικιά σου προσοχή να δεις ότι είναι κόκκινο Και τι δεν έχει Προφανώς το βάλαν δοκιμαστικά Είναι show off τουριστικό δεν ξέρω ένα από τα δύο ή είναι δεν κοίταξε αν η μάρκα του είναι μπουχάρα Αυτό δεν το έχω κοιτάξει <laughs> Μέσα λεπτάκι να πάρουμε την είναι στο Υπουργείο τουρισμού να ρωτήσουμε <laughs> <laughs> Τώρα <laughs> γιατί να γίνει η Ρεζίλη Υπουργό με αυτή την ιστορία δεν είναι κρίμα Το είπα και Αλλά είναι. βέβαια προσέχω ότι πάλι λέω εγώ κάνει δεν με ακούει δεν πειράζει Όχι, είναι, δεν είναι, πρόβλημα είναι, είναι Υπάρχουν κρίμα. φοβερά ελληνικά χαλιά <laughs> <laughs> <laughs> Φοβερά Φοβερά εσύ, Παπί, το Μέχρι και είναι... ο Κοτάκη θα συμφωνήσει μαζί μου. Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι αν είναι εισαγωγή στο χαλί και είναι ότι περσία ή αν κάνει δύο χαλιά, 20 000, πούμε. 18 πόσο πει. Καλά, τώρα άμα πάρει ναι. ένα καλό χαλί θα κάνει κάποια λεφτά. Έλα Πάρε, πάρεις... σπίτι, Σουμπάμπι. Έλα τώρα. Δεν έχω σπίτι μου, εγώ δεν βάζω χαλιά. Ε, Μαζεύουν λοιπόν, οι σκόνε αυτά. Εμένα, κίνα... Πάει ωραία. Να κάνει και γάτι. Μες δεν... την τρίχα, ναι. αυτό, έχουμε <laughs> του γάτιου. Λοιπόν, μένω στη Γερμανία. Πεζό που περνάει με κόκκινο έχει 50 ευρώ πρόστιμο. Για δω έχει πρόστιμο. Όχι 50, κάτι λίγα έχει. 15, 20 έχει αυτό. Εδώ έχει πρόστιμο ε, να σου διαβάσω Γι' αυτό δεν περνάνε οι άνθρωποι από τις διαβάσεις και περνάνε όπου να είναι δε, Δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι είναι το ίδιο πράγμα Θα σου πω και το λόγο γιατί ποιο το έχει γράψει, Παντελής, το Άντενα τον Ευρώ ε, Που έγραψε ότι 400 την ημέρα κάνει Έναν αστυνομικό δεν βρίσκει στο δρόμο Δηλαδή ποιο να το κόψει το πρόστιμο Πραγματικά mm. Να συνεχίσω λίγο γιατί νομίζω ότι έχει την αξία του εδώ πέρα με τα δικά σας. Και ένα yeah. του Σπύρου Κυριακουλάκη Ο Σπύρος είναι ο φίλο κολλη, φίλος Α, ωραία, πολλά. τέλεια Και λέει κάτι με το οποίο συμφωνώ απολύτω, δεν, δεν έχει φόρο πολυτελεία στο κράνος πλέον Αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να πάει στο πολύ χαμηλό Άντε να πούμε να έχει... Ε, δηλαδή, αν πρόκειται ποτέ να ξεκινήσουμε μια κατηγορία μηδενικού ΦΠΑ, το κράτο πρέπει να είναι πρώτο. Ε, εντάξει, ξέρει πόσα χρόνια. Ε, ε, Αρθρογραφούσαμε για αυτό το ε, πρόβλημα. Ναι, ε, ε, ε, ε. δηλαδή, Οι εταιρείε υποτίθεται ότι εξελίσσουν ένα ε, προστατευτικό για το κεφάλι μα. Το οποίο όταν λέω εξελίσσουν, τώρα δεν θα γίνω πολύ σύνθετο για τα βαθική Κατερίνα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται πια. Δηλαδή, βλέπει ένα πράγμα που είναι σαν. Έχει, ξέρω, το πάχο που έχει το πλαστικό μπουκάλι και αντέχει 300 χιλιόμετρα, έτσι. Είναι πολύ σύνθετα υλικά και πάρα πολύ προχωρημένα. Πολύ α, ελαφριά και όσο πιο ελαφρύ, τόσο πιο ακριβό. Αν ναι. σκεφτεί, α πούμε, ότι ένα κράνο είναι γύρω στο κιλό 1200-1300 γραμμάρια. Τώρα ε, έχει και, ναι. και, και καλύτερα. Ναι, ναι Προφανώ. Όσο ανεβαίνει, κατεβαίνει το βάρο. Ε, να το βγαίνει σε λεφτά, εννοείς. ναι. ναι. Ε, όσο λοιπόν ε, προσπαθεί να πα ένα καλύτερο κράνο, όταν πάει το FIPA και το επιβαρύνει. Μιλάμε για ακριβά πράγματα. Δηλαδή, πώ να το πω. Ο Σπύρος Δε που είχε ένα παπί εξάβολτο από την δεκαετία του 80, το να του πει να πάει να πάρει ένα κράνος και να τον επιβαρύνεις από πάνω, εντάξει. Δηλαδή. Ναι. ο ναι, ναι. πω το Δυσκολε... Όπως... Κάνει και εσύ σα... ω κράτο μια καλή κίνηση εκεί Δεν πέρα. ξέρω σε ποιε από τι Ηνωμένε ο Θεό να τι κάνει πολιτείε επιτρέπεται, <ΣΣ> αλλά υπάρχει εκεί κάπου ένα κανονισμό που λέει ότι αν είναι σε κάποιε τέτοιοι, μπορεί και να μην βάλει αλλά αυτό είναι αν. Δηλαδή, εμένα ρε παιδί μου έχει τύχη να, να μ' αρέσει να είμαι εξοχή. Να θες να δογγεί χωρίς το φαίνεται. Ναι, και δεν λέω τώρα. Τώρα έχω τη street πολλά χρόνια βέβαια. Αλλά παλιά που είχα την άλλη να. Ξέρει ότι εγώ έχω μία από τι πολύ πρώτε, για να μην πω πρέπει να ήταν πρώτη-δεύτερη τρανζάλ που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Το είχα και εγώ. Με την οποία ναι, το έχουμε πει Το πέ, 90. Ε, εγώ πολλά χρόνια πριν την είχα δει όταν την πρωτοεμφάνισε σε διαφημίσει ότι θα βγει η Χόντα και πήγα και είπα στο Σαρακάκι όταν έρθει παρακαλώ την πρώτη να την πάρω. Επισημένως δηλαδή εδώ κράτησα πάρα πολλά χρόνια έχω οργώσει την Ελλάδα με αυτήν ε, υπάρχουν στιγμέ που λε τώρα θα πάω χωρί καλά, Να, το, να, το, να, να περάσω. Το ότι έχουμε οδηγήσει χωρί κράνο ήταν ψέμα να πούμε ότι ε, δεν φυσικά. έχουμε οδηγήσει. Αλλή Απλώς Απλώ λέω τα σχολεία των ε, ακροάτων και ιδίω αυτά που έχουν έρθει από το εξωτερικό έχουν ένα ε, παιδί μου, το ενδιαφέρον του για το να εμπλουτίσει κάποιο αυτό το πράγμα. Εμεί κάναμε μια αναφορά στου πεζού και στέλνει ένα από του Γερμανού και σου λέει τα 50 ευρώ στον πεζό. Γιατί ο πεζό εκείνη την ώρα, όπω ο που δεν φοράει κράνο, βάζει σε κίνδυνο τον εαυτό του. Πιθανότητα βάζει κίνδυνο και άλλου. Επειδή μου για τη μηχανή, δεν έχει ε, κινδυνεύσει να σκοτωθεί για να αποφύγει κάποιο πεζό. Εγώ. Προφανώ. Επειδή λέγαμε πριν και για τη συγκρού και εγώ κάθε υπερβολήν είπα τα 120 συγκρού. Δεν είναι επικίνδυνα γιατί είναι μια ευθεία κλπ. Εντάξει, προφανώ δεν λέω σε κανέναν πήγε με 120. Αλλά για πε μου τώρα, είναι πιο επικίνδυνο να ανεβαίνει με 100 συγκρού ή να περνά τη συγκρού ε, Καλά, και είναι. να πηδά το διάζωμα. Και αν το έχουμε δει, α πούμε. Δεν θα πω τίποτα, διότι έχουμε χάσει τον αδερφό ενό πολύ καλού συναδέρφου, ο οποίο έκανε δυστυχώ αυτό. Τώρα, ερχόμαστε στα λογικά και στα πραγματικά. Ω. Δεν θα πούμε κάτι πολιτικό. Πολιτική εκπομπή είμαστε, κύριε ε, Κουταλάκη. Γιατί δεν θε να μιλήσει, ενώ χθε τη μίλαγε εκεί μπλα μπλα μπλα με την βέβαια. Οτοπούλου, τώρα είναι κουβέντα. Μου, σε κουβέντα πάρα, σε... το αποφεύγει. Μα δεν μπορεί να μη σε βλέπει. Είσαι τόσο λαμπρό. γίνεται να μη σε βλέπει. Δεν κοιτάζω.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 Κοίτα, να δει πώ πάνε και τα πράγματα και βρίσκονται. Καλά, σιγά, μην κάνουμε αυτό που είχαμε προναγγείλει, Καλά, δεν δηλαδή, περίπτωση. 1970 Καλά βάζεις και θε τώρα να μιλήσουμε για τον πατέρα Ο οποίος Εγώ. κάνει επανάσταση Διότι <laughs> ο γιος του Η κόρη του είναι γιος, είναι, γιος είναι. Ε, Άνοιξε το κινητό Τον είδε ο καθηγητής Τον έστειλε στον διευθυντή Του δώσαν μια αποβολή Πο... Να σου πω τώρα κάτι Είδες ότι κατευθείαν η αντίδραση Ήταν ρε παιδιά από αποβολή δίνανε και πριν <Δελίωση> <Δελίωση> <Δελίωση> <Τιναι>, ναι, ναι, αλλά τώρα την δίνω ο Μιτσοτάκη απευθεία, οπότε είναι αλλιώ η κατάσταση. Κι α πούμε κάτι όμω, είναι διαφορετικό. Δηλαδή, πού είναι ποιος το καλύτερο. Ποιο σε <Τιναι> απέβαλε, ξέρω εγώ. Ο Παπαδόπουλο, ο καθηγητή. Ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο Μιτσοτάκη. Είναι διαφορετικό. Είναι <Τιναι> άλλο κράτο <στάτος>, δηλαδή. <Τιναι> Λιώγο, πρέπει να σου πω ότι τον <Τιναι> πατέρα δεν τον κατανοώ τώρα να κάνει δηλώσει σε τηλεόραση. τι έχει πει. Να του μάθουν για αγκροατέ. Πυροβολέργα, κατερινά. Η χρήση του κινητού έγινε απλά για να το κλείσει την ώρα που δεν είχαν μάθημα. Υπήρχε κάποιο κενό στην διαδικασία την εκπαιδευτική την ώρα. Δεν έγινε δηλαδή χρήση του κινητού την ώρα του μαθήματο. Και ζητάμε πραγματικά εξηγήσει για το λόγο το οποίο δεν έγινε καμία ενημέρωση σε εμά για την επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου ή δεν έγινε καμία προειδοποιητική κίνηση να μα πάνε το τηλέφωνο, να μα πούμε το παιδί χρησιμοποιεί το κινητό του στο μάθημα και θα πρέπει να το μαζέψετε. Να, να, να υπάρξει κάποια ποινή πριν την ημερήσια αποβολή. Μαζί του με τον πατέρα δηλαδή ε, Που πιστεύει το παιδί Το οποίο του είπε αυτή την εξήγηση γιατί Δεν την ξέρει ο ίδιος Δεν ήταν εκεί το παιδί του είπε, το έβγαλα, για να το, κλείσω. Το έβγαλα για να το κλείσω. Ναι. Mm. Ε, μαζί του, δεν είμαι μαζί του. Εκεί που λέει δεν μα προειδοποίησαν, δεν το συζήτησαν, δεν τα κάνανε. Αγάπη μου γλυκιά, αν τέτοια πράγματα, υπάρχουν πέντε καλά ιδιωτικά, πα τα πληρώνει, να τα λε αυτά τα πράγματα. Στο ιδιωτικό αν στην κυρία, με, που στο μας σχολείο, στο δημόσιο σχολείο πρέπει να, ακούνε, πρέπει να υπάρχουν κανόνε. Εσύ που μας ακού τώρα και Το παλικάρι σ... τώρα δεν απάθει τίποτα, δεν είναι μια αποβολή. Έχουμε πάρει όλοι αποβολέ. Εδώ, να τα τα Εσύ που μας ακούς τώρα και άνοιξε το καταλουκάν Ευαγγέλιο για να ρίξεις μπινελίκια στον μπάμπι Παπαδημητρίου, μην βρίζεις Έλα από εδώ και θεία 2:15 και πε του 10 Δέκατο χρόνο είναι θα μου τα δώσεις Ποια είναι τα δέκα. Τουλάχιστον. Τι, ποια. Χιλιάρικα. Γιατί? Για να το στείλει το παιδί στο βιδιωτικό σχολείο. Α, ναι, φυσικά, ναι. Ότι που... ναι. είναι, φυσικά. Α, είναι. Ο άλλο δεν βγαίνει 10 χιλιάρια το χρόνο. Πώς θα πληρώσεις τα διδάκτρα φίλε φίλες, ώρες και πήλες, όλα, δηλαδή. Είδες επίσης, ο πληθυρισμός πήγε και αυτός. Επίσης θέλω να σου πω, επειδή μου την πέταξε θες μια μπηχτή για τα ταξικά μου κριτηρία και δεν συμμαζεύεται, την κρατάω, δεν πειράζει, καλά, είμαστε. Να σε ρωτήσω κάτι, άλλα ισχύουν στα ιδιωτικά σχολεία και άλλα στα δημόσια. Ναι, σε μεγάλο βαθμό προφανώ. Δηλαδή θα πει ο άλλο ότι στο δημόσιο σχολείο. Απαγορεύεται το κινητό τηλέφωνο, αλλά στο ιδιωτικό μπορείτε ελεύθερα να κάνετε bullying και να το καταγράφετε. Όχι. Κυρίω αυτό ναι. που είναι η διαφορά με τα ιδιωτικά και τα... είναι ότι τα ιδιωτικά προσέχουν πολύ περισσότερο τη μόρφωση, το μαθητή, τι διαδικασίε, τα εξωσχολικά που λέμε, γενικά την κουλτούρα. Φτιάχνουν αυτό. Και αυτό είναι αδικία. Ναι. Ε, πρέπει τα δημόσια να γίνουν πρέπει να έχουμε πολλά περισσότερα καλά δημόσια σχολεία συγγνώμη, η προσπάθεια έχει ξεκινήσει το πειραματικό όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε πλέον πολλά έχει ξεκινήσει Α, καλό είναι αν μια εμπειρία, ως πατέρας έτσι, γιατί και εγώ πήγα σε ένα πειραματικό που ήταν πειραματικό του ποδαριου. αλλά ο μεγάλο μας γιος ο Χρήστο τελείωσε εδώ απέναντι τα Ναύρητα το οποίο είναι ένα πρότυπο σχολείο και, λοιπά, και ήθελα να σου πω πάρα πολύ απλά ότι Καλά τα ιδιωτικά, κακά τα δημόσια, αν το πετάξουμε όπως το είπες αυτό στο, στον κουβά κατευθείαν, υπάρχουν καλά ιδιωτικά και καλά δημόσια. Και υπάρχουν καλά, καλά δημόσια, γιατί υπάρχουν καλοί καθηγητές, Μην καλή λέμε, οργάνωση. Yeah. Εγώ επειδή ξέρω από τα σχολεία διαδέθημα και πολλά, είτε Εγώ πάντως ανθρώκια. φυλακή δεν πήγα γιατί είχαμε μια φιλόλογο η οποία, ε, ε, το λέει, save my life αυτό. Όταν και την με έβαλε ε... στον ίδιο δρόμο. Όταν Έτσι. την εκπαιδευτική ομάδα, <σφυ> το διευθυντή, τον υποδιευθυντή, του καθηγητέ, του ασκάλους του αφήνει να δουλέψουν ω ομάδα καλή, δεν βάζει ανάμεσα τα πολιτικά. Δεν παρεμβαίνει ο Σύλλογο Γονέων και Κυδεμόνων σε κάθε μικρό πράγμα και σε ζητήματα εκπαίδευση. Άλλα πράγματα κάνει ο Σύλλογο. Όταν <σφυ> το αφήνει το σχολείο ω μονάδα να λάμψει, τότε τα πράγματα είναι τρελά καλά και τα δημόσια γίνονται επίση τρελά καλά. Και επίσης όταν φροντίζεις τους μαθητές, όταν οι μαθητές έρχονται και στο σπίτι έχουν χιλιάδε προβλήματα, mm. οικονομικά, προβλήματα συμβίωση, συγκατοίκησης και όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίω υπάρχει πρόβλημα. Ολοκληρώσατε κύριε Πάμπη μου, προλαβαίνουμε να πούμε μια κουβεντούλα... Τελικά δεν κατάλαβα. Με συ... τα κινητά θα κάνουμε. Μισό λεπτάκι. Μισού... Πληροφορίε. Όχι, γιατί τώρα με, με, με, δεν... με συγχωρείτε. Τώρα με... συζητιέται και εσαλωνάτο το πράγμα. Δημήτρη Μιχαλίλη δε δεν σκεφτήκαμε να επιμείνουμε. Καλά, τη δικιά μου δεν με αφήνει Ούτε τη δικιά σου δεν αφήνει να πω. Δημήτρη Μιχαλίλη. Πάντω υπάρχουν ιδιωτικά και φέρνει και συγκεκριμένο παράδειγμα. Που Πήραν αμέσως την πρώτη μέρα τα κινητά και τα βάλαν σε ερμαρία. Καλημέρα Δημήτρη. Να και υπάρχουν καλά. και ιδιωτικά και άλλα σχολεία και δημόσια που έτσι και αλλιώς δεν χρησιμοποιούσαν τα παιδιά τα κινητά. Δεν είναι σωστό να εκτίθεται όλο, λύση το λύση σύστημα, όλο το σύστημα, όλο το σύστημα, όλοι οι καθηγητές, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. υπάρχει, με την κατε... κατερίνα, θα υπάρχει μαζί μου. μια πολύ απλή λύση. Κάνεις ένα τσακ του, κλείνει το μικρόφωνο. Ή βάζουμε ένα αισθητήρα όπω έχουν βάλει στα φανάρια τη Ολλανδίας <laughs> που γράφει <laughs> ο Θωμάς <laughs> Λέει, τα φανάρια τη Ολλανδίας έχουν αισθητήρε και ανάβουν μόνο αν περιμένει όχημα και όχι μόνο με χρονοδιακόπτη Μεγάλη διαφορά στη ρέτσικο Εγώ έτσιχο. το είδα αυτό στο Λονδίνο Θα το πούμε και στον Νίκο, θα το πούμε και στον Γιάννη Νοβασιλόπουλο κτλ Να πάρουμε ένα μικρόφωνο, ειδικά για τον Μπάμπι Είναι αυτό που λένε Tailor Made Μπάμπις Παμπαδημητ ναι, αλλά δεν μ' να τελειώσω Θα σκινάει το λαμπάκι και θα λέει Μπαμπι! Έχουμε ξεπεράσει mm. το χρόνο! Μπαμπι! Ναι, αλλά δεν μ' άψε να τελειώσω τη σκέψη μου όλα αυτά που είπε ε, Επίτηδες, 9 -9 και έφαγε στον χρόνο. Γιατί και Και εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι τώρα τι ήθελα να πω. Αυτό είναι, δεν με πληρώνει κανή, για να το θυμάμαι. Τι ήθελα Ω, να, να πω. Μου έχει ξανατύχει, παιδιά, αυτό. Τι ήθελα <Λελίου> να πω πριν, πριν με διακόψω. Να θυμάσαι με το λίγο Γιάννη. Λοιπόν, άντε, έχουμε άλλη μια ώρα. εντάξει okay. τώρα, οκ. Τα πήραμε τα ίσα μα γιατί κάτι λέει την κάκα και κάτι τέτοια, είχαμε σχόλια πολλά διάφορα. Έλα, έλα. έλα. Πολύ Με. ωραίο είναι και αυτό και το άλλο και το παράλληλο. Η καλή μουσική είναι πάντα ωραία μουσική. 1969. Μπορώ να ακούσω έτσι. αυτό, μετά να ακούσω Bach, μετά να ακούσω η Καλή μουσική είναι καλή μουσική. Καλά, Έτοιμάσου για το κλείσιμο. <coughs> Καλημέρα σε πολλέ. Ε, πήραμε φόρα σήμερα και η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει παιδιά να πω 100 μηνύματα που αφορούν μόνο το θέμα του, ε, του κώδικα οδική κυκλοφορίας ε, και τι αλλαγέ κτλ. Και, ε, και λίγα θα είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά και θέλω να σταθώ σε αυτό, κάποια από αυτά είναι και χρήσιμα ρε παιδί μου. Δηλαδή βάζουν και μία παράμετρο α πούμε. Λέγαμε για το κράνο εμεί εδώ και επιχειρηματολογούσαμε γιατί πρέπει αυτό κτλ. Και, και, και παρεμβαίνει ο Βασίλη και λέει μια φορά μηχανή χωρί κράνο. Μια φορά σεξουαλεί σε προφυλακτικό. Ωραία αίσθηση, <χ> αλλά. Πε μου τώρα, όση ώρα μιλάγαμε εμεί, μα πήρε τα σόφρακα Βαζίλη. Καλό, καλό, <χ> καλό. Έγραψε. Αυτό είναι. Μια φορά και πάμε για κάτω. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Εγώ κάθομαι και προετοιμάζομαι κάθε μέρα να σου έχω σοβαρέ ειδήσει, να σου πω πράγματα και θάματα Εντάξει, εγώ έχουμε χύμα κάτω. Έχει παρατηρήσει τώρα μια που μιλάμε για ρόδε. Ναι, παρακαλώ. Ε, στο δηληστήριο τώρα είναι 1 2, 76, η μπενζίνα, η 95. Ε, το brand έχει πάει 73,6, έχει κατέβει κι άλλο. Στο, στο, στην αγοράζεις ένα 70,180 λογοφιπία. Εκεί είναι κάπου. Ναι, είναι δηλαδή στα χαμηλά. Εγώ νομίζω έβαλε ένα Ναι, είναι, είναι σε χαμηλή φάση από ότι. Τη... Χαμηλό, δεν το λέω. Α το 1.7.89 Χαμηλό, Καλά, δηλαδή, δεν είναι. Ναι, αλλά... Δεν είναι 2. Δεν είναι 2,20 που είχε πάει. Λοιπόν, άρα. Μπαμπελά, ναι, εκεί... να σου πω κάτι, μη μου επικαλείσαι συνέχεια την κόλαση για να μου πει ότι κάνει και δροσιά τώρα. Κάτσα. Καλά η κόλαση ήταν ε, ε, γιατί είχαμε τον πόλεμο, είχαμε τις καταστάσεις ε, μετά, μετά την πανδημία, ήταν όλα στραβά ήταν εκεί. Το 1.718 1 8 στη βενζίνη είναι πάρα πολύ ακριβό τώρα. Δηλαδή μην το συζητάμε, δεν, δεν αξίζει και τον κόπο. Καλά κάνεις που ενημερώνεις για τις τιμές του μπρεντ και τα λοιπά, ο άλλο την, την κάνει. <στον> λέω, λέω ότι ξέρει. το παρατηρώ εδώ και αρκετές μέρες και έχει πλέον καταγραφεί ότι είναι στα χαμηλά, μακάρι να μείνει εκεί. Μακάρι. Αυτό που έχει αλλάξει πολύ επίση είναι ότι όσοι αποκτούν καινούργια αυτοκίνητα καταναλώνουν πολύ λιγότερα από τα προηγούμενα. Έχει διαφορά, έχει δύο-τρία λίτρα ανάλογα τι αυτοκίνητο θα πάρει. Κοιτάξτε, τώρα επειδή το λε, ε, φαντάζομαι ότι το παρατηρητικό μάτι ενό δημοσιογράφου έστω και παλαιού. Πώ με βρίσκει, θα έχει δει αυτή την τρομερή αντίφαση που υπάρχει σε ελληνικού δρόμου. Δηλαδή, βλέπει ένα Tesla και βλέπει και ένα Starlet. Αυτο... έχω άδικο, Κατερίνα μου, ναι. Λέει, έχουμε το πιο γυρασμένο στόλο στην Ευρώπη, 18,5 χρόνια, είναι ασύλληπτο το νούμερο. και εγώ που τα λέω αυτά, και αυτό είμαστε, συζητάμε κύριο, καμιά φορά με, το... με τη Γιούλια, το κορίζουμε λέμε, έχουμε μία καρίνα του 94, μία κορολά του 2006, <laughs> ναι, καλά, είμαστε σε καλό δρόμο Είχε έρθει εδώ το καλοκαίρι <laughs> τον Ιούλιο, <laughs> Ο... Ο Γιώργος <συλίες> Βασιλάκης και μια, έκανε μια ώρα συζήτηση. Το θυμάμαι ο, το. Ο το πρόεδρος το, των εισαγωγείων. Το είδα, είδα ειδα, το, το, το. Και ένας παθιασμένος άνθρωπος με το αυτοκίνητο. <συλίες> αυτοκίνητο. <συλίες> ε, αυτό <συλίες> είναι το τεράστιο θέμα. Αυτό είναι τα μισά αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Ε, δεν είναι πρόεδρος, πώς να πω τώρα, γραφειοκράτης και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτό είναι, τον, θυμάμαι, τον θυμάμαι, τον θυμάμαι. Έχει στα Τον θυμάμαι τον Γιώργο Βασιλάκη να λέει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με τον παλιό στόλο χρόνια ατελείωτα. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Μόνο ο Μάνος κατά τη γνώμη μου, έκανε κάτι μεγάλο. Την απόσυρση ε. τότε. Ε. Και έπιασε. Θυμάμαι και άλλα που είχε κάνει ο Μάνος αλλά ε, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα για να αλλάξει αυτοκίνητα χρειάζεται βοήθεια. Ή τέλο πάντων, αν όχι όλοι, χρειάζεται βοήθεια. Να σου πω ένα παράδειγμα βοήθεια για να. Πού με κάνα δύο ακόμα για να περάσουμε στην Εντοπούλου γιατί στο τέλος θα νομίζουν να την πάνε την οταν Όταν δίνεις βοήθεια 10-11 για να πάρεις ένα Tesla, επειδή το έπαιξε το παράδειγμα πριν, και ο άλλος έχει ένα αυτοκίνητο που κάνει χίλια ευρώ, δύο χιλιάδες ευρώ έχει αξία, προφανώς χρειάζεται βοήθεια. Ναι, καλά όχι για να πάρει Tesla. Σε καμία περίπτωση. που το τέσσερα δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό αυτοκίνητο και τώρα πλέον οι αφούς... Εννοίξεις δεν έχει στις τιμές χρογώ που έχουν τα ηλεκτρικά τζάμια. Συγκρινόμενο με τα ηλεκτρικά, ναι, αυτό ε... ήθελα να πω. Πάντω υπάρχουν και άλλε λύσει. Μπορεί να πει ότι δεν θα μπαίνουν στην Αθήνα ή δεν θα μπαίνουν σε ένα μεγάλο δακτήλιο. Λοιπόν, πάμπι, σαν Κάποτε σαν... τα δοκιμάσαμε όλα. Τώρα δεν ισχύει και τίποτα δεν υπάρχει. Λες... Πλέον. Είναι σαν να λε τον άλλο: είσαι φτωχό, δεν κυκλοφορεί. Αυτό που έχει κρατήσει το αυτοκίνητο των 30 ετών. Δεν πάει έτσι. Αυτό που έχει κρατήσει το αυτοκίνητο των 30 ετών, το κάνει από βίτσιο. Δεν έχει καμιά μάσταγγα, α πούμε, να πανιστάνει. Το Stigma το... Queen, κάτσε βρεγάπαι μου γλυκιά τώρα, μη με φτιάχνει πρωί-πρωί. Δεν, δεν το έχει κρατήσει μόνο αυτό που το έχει κρατήσει μάστα. για του λόγου που λε. Μην μου κάνει μόνο ταξική ανάλυση. Ταξική Εδώ ανάλυση. βλέπω χιλιάδε αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, φορτωμένα με όλα τα διάφορα που παίρνουν, που τα αφήνουμε για να τα ανακυκλώσει ο Δήμο, αλλά τα ανακυκλώνουν αυτοί. Βλέπω χιλιάδε αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε κατάσταση τρέλα. Αυτοκ... Δηλαδή είναι είμαι, παλιά, δηλαδή, είναι, είναι κακά. Είμαι, είμαι απέναντι σε αυτό και λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι. Θα ήταν καλό, όπω βοηθάει το κράτο. Να πάρει ένα καλό ηλεκτρικό αυτοκίνητο και σου δίνει 10.000, 11, 11.000, μπορεί και παραπάνω. Ε, Πώ το λένε, συνεισφορά, α πούμε. Δεν ε, συνεισφορά, ναι. δεν τα βγάζει από την τσέπη του. Δεν εφαρμόζει το, τον φόρο. Δηλαδή σε, α, τα απαλλάσσει από δηλαδή. φόρο, δεν εισπράττει κάτι, δεν δίνει κάτι. Εντάξει, Μπάμπι, μου Δεν κάτι. Έχει, έχει διαφορά. Για εμά τους λογιστέ, δηλαδή. Ναι, για εσά του λογιστέ έχει διαφορά. Εγώ ξέρω ότι πα να πάρει ένα μάξι γράφει τιμή καταλόγου 50, δίνει 40. Να καταλαβαινόμαστε. Ναι, μα αυτό, αυτό πρέπει ακριβώς... με κάποιο τρόπο να βοηθήσεις και αυτού που έχουν τα αυτοκίνητα με την ελάχιστη αξία και να μπει σε μια λογική ότι αν δώσεις 10 σε αυτό θα πάρει ένα μικρό και λοιπόν, καινούριο αυτοκίνητο Για να μην το αφήσω και, και γίνουν παραξηγήσεις στους ακροατές μας, η άποψή μου είναι χρόνια ατελείωτα, δεν θυμάμαι πόσα, δεν τα λέω έτσι, ε, ότι οι φόροι στο αυτοκίνητο πρέπει να μειωθούν κανονικότατα Πάει τελείωσε αυτή η ιστορία, δεν φτιάξαμε αυτοκίνητο -βιομηχανία, αλλά πλέον είμαστε σε μια κοινή Ευρώπη, να. σε μια μεγάλη διεθνή αγορά. Οι ειδικοί φόροι που αυξήθηκαν κάθε φορά που είχε πρόβλημα το κράτο γιατί του λείπανε τα χρήματα γιατί κάτι τα είχε κάνει στραβά, γιατί γι' αυτό του λείπουν του κράτου τα χρήματα, δεν του Καλά. λείπουν για άλλο λόγο. Ε, Ευτυχώ που έχω, και, έχω συμπαράσταση από το ακροατήριο, Αντρέα. Άλλη μια ώρα μόνο. σα θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τη σκέψη. Άκου επειδή είσαι πειραχτήρι και σε πειραχτήρι. Καναβάλλει Κοσμοπούλου. Θα σου πω αυτό γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία. Και πάμε κατευθείαν μετά στην κυρία Αντωνπολύ. Αν πάρω το κινητό και φωτογραφήσω όλα τα φανάρια εδώ στον άγιο Δημήτριο Ερακλή που κρύβονται πίσω από τα δέντρα πρέπει να είναι πάνω από 200. Σωστό, να είμαστε και εμεί χρήσιμοι. Σωστό, θέλετε να προσθέσουμε στα φανάρια που λέει ο Ηρακλάρα ε, και τιμέλε που δεν βλέπει. Σωστό, δεν είδα το στόχο. Ναι, ήταν, ήταν η ελιά μπροστά και τις ναι. που πάνε και του κολάνε από διαφημιστικό για πιτσαρία μέχρι συνθήματα ανόητα κατ' εμένα. για αυτούς. Λίγα λόγια για την πιτσαρία. <laughs> <laughs> λοιπόν, έλα, φύγαμε. Πάμε Καντερίνα, αφού θέλεις. Πάμε στην κυρία Νοδοπούλου. Ε, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής, το ξέρετε όλοι, ακριβώς γιατί είπε όχι απλώς ότι δέχτηκε μπούλινγκ, αλλά ότι έχει και αποδεικτικά γι' αυτό, έτσι. Και δηλαδή, είναι μηνύματα προφανώς. Έχει μηνύματα. Και άλλο, ναι. Εχθές, ε, τη φιλοξένησα και εγώ στην τηλε Κατερίνα μου, αν θέλει, βάλει τη συνεννόημα σου να την ακούσουμε που λέει πώ έγινε το σκηνικό με τα μηνύματα. Ρώτησα όμω αν οι δημόσιε καταγραφέ που έχουμε κάνει mm -hmm. είναι αυτέ που σα οδηγούν να μιλάτε για bullying ή εγώ χρησιμοποίησα τον ελληνικό όρο. Είναι ή υπάρχουν και, και, υπάρχουν και τα άλλα προβλήματα. Εγώ χρησιμοποίησα το, το επιθετικές mm -hmm. συμπεριφορά, αν δεν κάνω λάθο, πράγματι ναι. στα ελληνικά λοιπόν. Αλλά ε, είναι και αυτέ, είναι και ιδιωτικέ συζητήσει. Υπάρχουν και γραπτά mm -hmm. δοκουμέντα Πώς αντιδράσατε όταν δεχτήκατε αυτή τη συμπεριφορά Στον ε... καιρό Κεσελάκη και νοείται Ναι, ναι, πώς αντιδράσατε Δηλαδή Στο δεχτήκατε σε... μια συμπεριφορά Στον Και το μπούλ επειδή λέω Επίσης γραπτά Επειδή λέτε για μηνύματα Προφανώς δεν είσαστε ένας στον άλλο Καλώς καταλαβαίνω. Σε... Κατά τη διάρκεια μου. Εκείνη την ώρα είπατε κάτι το που ενόχλησε. Α, α, α, αυτό που έλεγα ήταν ότι α, δεν ήταν αρκετά ικανοποιητικό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και ότι πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην ενότητα του προοδευτικού χώρου. Ο κ. Κασελάκης οφείλει να αναλάβει, ρετα, καθαρά, να βγει να πει ό,τι συνέβη. Δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβεται. Δεν μίλησα οπουδήποτε για άσκηση σωματική βίας, ούτε για κάτι άλλο. Ε... Μίλησα για πολιτική συμπεριφορά, αυταρχισμού, εξουσιαστικέ σχέσεις, επιθετική συμπεριφορά. Και ξαναλέω, δεν είμαι μόνο εγώ. Εντάξει, εγώ τα άκουσα, αλλά θέλω να τα σχολιά. σχολιάσω. Ε, το είχα χάσει αυτό το κομμάτι. Έδωσε εκθέσει συνέντευξη και, στην, και στο Όπεν, στο δελτίο του Όπεν. Είναι από κανάλι σε κανάλι η κυρία Νατοπούλου. Το έχασε αυτό, μετά άκουσα τα υπόλοιπα που είπατε. Έχει άλλα από το σαγκά αυτό τώρα του Σιριζαϊκό, τα βάλει και γύρω Είμαστε, Βασίλη το. και Έχουμε να πολλά, κουραστεί. Πολλά, πολλά Ωραία, βάλτε, βάλτε, βάλτε, βάλτε, Κατερίνα, βάλτε να τα ακούσει ο κόσμο. Έχουμε ζήσει πολλά περιστατικά φτάσαμε έως και φτάσαμε έω και τι καταγγελίε τη κυρία Νατοπούλου. Αλλά και άλλων στις... περί εκφοβισμού εξαιτία αυταρχικών συμπεριφορών. Δεν είναι μόνο η κυρία Νοτοπούλου. Σε συνεδρίαση τη πολιτική γραμματείας η γυναίκα στέλεχο έβαλε τα κλάματα σε συνεδρίαση ανώτατο γυναικείο στέλεχο του κόμματο για το γεγονό ότι υπέστη θρασίτατο και το μπούλινγκ από τον κύριο Κασελάκη. Εντάξει, λοιπόν, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μιλάνε όλο και περισσότεροι. Βεβαίω, μιλάνε αυτοί που είναι απέναντι στον κύριο Κασελάκη και, και εμφανίζουν μια κακή συμπεριφορά. Πού ήσαν όλοι αυτοί, Είναι μια καλή ερώτηση. Όταν του έλεγε σε συζητήσει που είχαμε του ελεγε σε συζητησει που ειχαμε δημοσιες και του έλεγε παιδιά, τι είναι αυτό που έκανε ο Κασαλαζή, τι είναι αυτό, ή γιατί το πόθεν έσαι στο αργή. Η γιατι το ποθεν εσαι αργη η γνωμη μου είναι ότι θες παιδάκι μου, να είσαι στέλεχο σε κόμμα. Θα έχει κατευθείαν το πόθεν έσαι, θα το καταθέσει στη γραμματεία του κόμματο. Αν είσαι στη Βουλή, έτσι αλλιώ το καταθέτει, ε, γιατί είναι ο κανονισμό είναι νόμο. Του λέγαμε αυτά. Λέγανε εντάξει, ωραία, θα το κάνει εκείνα τα άλλα. Χάσαμε χρόνο, απερίγραπτο για αυτό. Τώρα, γιατί... τώρα το κυνηγάνε για το πότε δεν έσχεται. Περιμένουμε. Μα βάλαμε εδώ τρει ανθρώπου. Λέω είναι τρει που είναι απέναντί του. Και ο κύριο Ζαγκούς που ακούσαμε τελευταίω, και η κυρία Γεροβασίλη και η κυρία Νατοπούλου. Είναι απέναντι στον κύριο Κασελάκη. Και οι τρει μιλάνε για συμπεριφορέ. Ναι, δεν μου λέει, ε, δεν δεν... που ήταν προφανώ μάρτυρα τη συμπεριφορά. Περιμένε. Περιμένε, περιμένε. Κι άλλο έχω, έχω, Όχι, έχω και κάτι άλλο να πω. Να. Ο Ραγούση είναι εκεί όταν συμβαίνει αυτό το οποίο τώρα λέει. Δεν ξέρω αν έχει πάρει το OK από την κυρία η οποία έβαλε τα κλάματα να το πει δημοσίω. Το ότι κάποιος βάζει τα κλάματα είναι ιδιωτικό του θέμα. Δεν μπορεί να το λέει δημοσίω. Ένα. Δύο. Εκείνη τη στιγμή ο Ραγούση τι έκανε. Ξέρεις. Οι άλλοι που ήσαν εκεί τι Λέω, κάνανε. Ξέρεις. Του είπανε του Κασελάκη, μαζέψουν. Δεν είναι τρόπο αυτό. Η Κατερίνα λέτε, προσευλήθηκε ναι. και ναι. την οδήγησε στο να βάλει τα κλάματα. Του είχα, έκαναν μια παρατήρηση. Τελείωσε. Οι... Όχι, δεν τελείωσε. Ναι, Η Γεροβασίλη. Okay. Λέει, υπήρξαν και, και άλλα περιστατικά εκφοβισμού. Γυναίκα, δυναμική, με τα όλα τη. Αναφέρεται τώρα σαν και άλλα περιστατικά τα οποία προφανώ δεν τα έχει πει τόσο καιρό και τα ναι. έχει αποκρύψει. Εγώ λοιπόν λέω το εξή και κράτησέ το μην το πετάξει. Μην το πετάξει. Λέω, καλά, τίποτα, δεν πετάω τίποτα, δεν ακούω. Ναι. Συνήθως λέω, κράτησα, κάνω θες. Λέγε. Λέγε, μην το πετάξεις. Δεν ξέρεις πως αντέδρασαν, αν αντέδρασαν. Και επίσης... Μα θα το είχε αναφέρει. Ανε... Να τελειώσω τη φράση μου και εγώ, είμαι στις 10 λέξεις. Επίσης δεν ξέρεις, αν ο Στέφανος, ο κ. Κασελάκης, είπε συγγνώμη. Δεν τα ξέρω όλα αυτά τα πράγματα. Ε, γι' αυτό δε... και δεν με ενδιαφέρουν ε, όλα αυτά. Ε... Όλα αυτά μα... Τα άπλυτα των οργάνων του ΣΥΣΑ δεν με ενδιαφέρουν. Δεν σε ενδιαφέρει να ακούσει. Όχι, ακούσεις... γιατί υπάρχει μια χώρα που χρειάζεται πολιτική, χρειάζεται αντιπολίτευση, ας, χρειάζεται okay. εκείνο. Λό, δεν λοιπόν, ασχολούνται με τη χώρα, ασχολούνται με τον εαυτό του όλοι αυτοί. Γιατί μια τέτοια ιστορία, αν οι δυο μα πλακωθούμε κλπ. Και, και εσύ μου πει, Έλα, ρε Ματέρα, εσύ... ναι. Τι θα κάνω, θα βγάλω σε κανέναν, στα μανταλάκια. Okay. Δεν το κάνω. Γι' αυτό σου είπα μην το πετάξει. Οι συμπεριφορές λοιπόν οι συγκεκριμένες που είναι λίγο aggressive που θα λέγατε εσείς που ξέρετε καλά ελληνικά okay. που είναι λίγο επιθετικές, αυτή την ώρα χρησιμοποιούνται προφανώς στο, στο, πολι στο πολιτικό πεδίο οι άνθρωποι που είναι απέναντι στον Κασελάκη δείχνουν κάτι κακό για το χαρακτήρα του ο Κασελάκης αυτό δεν μπαίνει, δεν μπαίνει στην κουβέντα προφανώς είναι και το πιο έξυπνο που μπορεί να κάνει και πώ αντιδρά, λέει: Εντάξει, παιδιά, θα σα στείλω το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή ένα βίντεο που θα έχει λίγο τώρα τα ραντάτζουμ και αυτό, όπω έχουν συνήθω αυτά, και θα λέει: ότι Είμαι υποψήφιο. Και πάμε στα μαρμανένια αλόνια τη εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ να λύσουμε τι διαφορέ μα. Και όπω λέει. Κατάληψη. Αυτοί όλοι μαζί δεν πάνε. Αυτό ετοιμαζόμενο να σου πω κι εγώ. Και όπω είδε σε όλε οι μετρήσει, άλλη μία χθε euh, euh, τη που εμφανίστηκε στον uh, Sky. και αυτή λέει τα ίδια πράγματα. Ότι ο Κασελάκη έχει πολύ, πολύ κόσμο μαζί του. Το ότι κάθονται λοιπόν και λένε όλα αυτά τα πράγματα, εμένα τι μου λέει μετά από 40 χρόνια εμπειρία στο πώ λειτουργούν τα πολιτικά πράγματα σε αυτόν τον τόπο, μου λέει ότι δεν έχουν ναι. να του πούνε κάτι άλλο. Βλέπουν ότι ο άνθρωπο έχει αέρα στα πανιά του. Βλέπουν ότι ο κόσμο εκεί έξω θέλει καινούργια πρόσωπα. Θέλει αυτό το στυλ. Όχι, το θέλουν τέλο πάντων, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ συγκριτικά. Μία παραδείγματιση να κάνω. Ειλικρινά τώρα, δεν αφορά τον κασελάκι αυτό. Κάτσε να τελειώσει τη σκέψη. Όπω αναφορά. Μα λε, ρε, Έχει αέρα. Μα στα... δεν την τέλειωσα όμω τη σκέψη, ε, Γιώργο, μετά μου λε, μιλάω λες, πολύ. Τη Μίδια... έχει αέρα στα πανιά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει τέταρτο, 5ο κόμμα και έχει μονοψήφια. Ποιο αέρα. Φουφού είναι, ρε, φίλε. Το κάθε, κόμμα και το, κάθε κόμμα και και το ΠΑΣΟΚ πήγε χαμηλά και η Νέα Δημοκρατία πήγε πάρα πολύ χαμηλά για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πήγε ο Σαμαρά σπίτι του. Δεν κλείσανε το μαγαζί. Έδωσαν τη μάχη. Πήραν τα μέτρα, ξανακατέβηκαν στι εκλογέ και το ξαναφτιάξανε. Δεν είναι αυτό, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Να χωρίσουν, να χωρίσουν. Όταν δεν μπορούν να ζήσουν μαζί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει λόγο να σκοτώνονται. Αλλά αυτή η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη. Αυτό παρατηρώ εγώ, όχι για εκείνου. Δεν είναι το θέμα και για εκείνου. Είναι και για τη δημοκρατία, δημοκρατία προφανώς, για τον τρόπο που λειτουργούν τα πολιτικά πράγματα. Απλώ η ένστασή μου έγκυται στο ότι εδώ πέρα μιλάμε μεταξύ ενό υποψηφίου και ενό που δεν υπάρχει. Άρα τι να μετρήσει κάποιος. Σωστό, πολύ δεύτερον, σωστή παρατήρηση. Δεύτερον, και καταδειγνούμε το σημαντικότερο απ' όλα. Θα λέμε το 50% του ενός, έτσι όπως πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα εξαϊλωθούν. Καλά και Είναι σε εμένα. Ε, το θέμα ή... θα πάρει τη θέση τους. Πριν από λίγο δεν είπες. Μα κάτι άλλο Πριν από λίγο τους. δεν είπες ότι εδώ έχουμε ένα θέμα δημοκρατίας. Έχεις μια αξιωματική αντιπολίτευση, θα έχει μέσα στη Βουλή εκλεγμένους 47 που είχαν βγει, θα είναι σπασμένοι σε 3-4-5 κομμάτια και η αξιωματική αντιπολίτευση Κατά δεν θα, το Πασόκα, αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξα, θα πάρει τη θέση στο Πάσο, για το πασό για αντιπολίτευση. οποίο θα πούμε, βέβαια, μετά Προφανώς θα γιατί. Εντάξει, ε, περάσαμε μια πολύ ωραία πρώτη ώρα μιλώντα για πράγματα που μα αφορούν όλου. Και τα έρευνα, τα μπήκαμε στην πολιτική αυτή. Φέτα... Ε. Πολύ ευχαριστώ. Μπορώ ε, να ε, πω εγώ ε, κάτι τώρα, ή θα πει εσύ. Να εσύ. πω για την αγγελική που συμφωνεί και λέει έχει απόλυτο δίκαιο μπάμπη. Ναι. Δεν γίνονται έλεγχοι και κυκλοφορούν παλιά αυτοκίνητα και μηχανάκια παντού Γράφει και την πολύ ωραία ελληνική λέξη Ρωμά αν καταλάβαινε, με γεμάτε καρότα, μηχανάκια, με κομμένε κρατύει και τα δεν έχουν περάσει δεν έχουν περάσει Διαπέζω. Πάρα να να πολλά. Σου Δεν σου πω... θυμάμαι και εγώ το νούμερο, αλλά είναι πάρα Δεν πολύ μικρό. Δεν ξέρω μεγάλο. να σου πω τον αριθμό. Αυτό όμω στο οποίο η Αγγελική συμφωνεί μαζί σου για την περιγραφή, θέλω να πω ότι είναι αυτονόητο ότι αυτόν τον σταματά. Έτσι. Mm. Μην mm. κοιτάτε που φαίνεται να υπάρχει μια πολύ κακή αντίδραση από την πλευρά τη πολιτεία απέναντι σε τέτοιε συμπεριφορέ. Μάλιστα, έβλεπα και ένα βίντεο που mm. νομίζω ότι θα σα χάει. Συγγνώμη αν ήταν κάποιο άλλο κανάλι, παιδιά. Που είχαν πιάσει επαυτοφόρο του τύπου που πήγαιναν και ξυλένονταν τα καλώδια από τι ιδεολογικέ γραμμέ. Δεν ξέρω αν το είδε. Είναι ένα συγκλονιστικό, α πούμε. Ναι, αλλά ένα αστυνομικό ή, α πούμε, η Δία, που είναι δύο αστυνομικοί, αν σταματήσουν ένα τέτοιον, έχουν τελειώσει όλη του τη μέρα. Όλη τη μέρα θα την φάνε εκεί. Δεν είναι. Υπάρχει Αφού... μία ανομία την οποία την αποδέχονται το όλοι. Η, την έχει περασπιστεί η αριστερά δυστυχώ. Και είναι λάθος, ε, άλλα πράγματα πρέπει να υπερασπιστείς σε ό,τι φορά αυτούς τους ανθρώπους ε, την, έχει, την έχει αποδεχθεί Γεια σου Κατερίνα <σχυ> Την έχει αποδεχθεί <σχυ> η δεξιά με, με όλους τους δυνατού τρόπου Και τώρα που είναι κυβέρνηση έξι χρόνια Δεν, Αυτό πρέπει να τελειώσει, έχω να πω κάτι Εγώ έχω, όμω, σίγουρα, γιατί είναι η ώρα <σχυρή> να κεράσω εγώ είπα Έλα θα κεράσει, λέγεται. Ε, άμα θες, μάθει, αρέ, κρύο νεράκι. Και μετά από λέω, πάω, χρειάζομαι ένα νεράκι. Θα πάω κατευθείαν εκεί στο νεράκι. Να πα, το δικό σου θα είναι κρύο, το δικό μου θα είναι θερμοκρασία περιβάλλοντος Έχει οθόνη αφή. Αν θε να μάθει περισσότερα, 811-34-34-34 <laughs> και να θυμάσαι αυτό το οποίο λέω μονότανα. Να βγάλει το πλαστικό από τη ζωή σου. Έγινε. Και μου αρέσει πολύ αυτό που σου ακούω να λε. Πολλά όμω έχουν υποθεί για την κλιματική αλλαγή, τα φυσικά φαινόμενα. Που πλέον σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα είναι απρόβλεπτα. Προσέχουμε για να έχουμε ασφάλιση κατοικίας, εθνική ασφαλιστική, 15% έκδοση σε κάθε νέο ετήσιο συμβόλαιο. Αν επιλέξετε πρόγραμμα ασφάλισης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, επωφελήστε και με μείωση των ΕΜΦΙΑ 2024. Αποκτήστε λοιπόν πρόγραμμα ασφάλισης που ταιριάζει στι ανάγκε σα, με πλήρη προστασία σε φυσικά φαινόμενα, δωρεάν υπηρεσία επίγουσα τεχνική βοήθεια και μέχρι 40 καλύψεις πάρουν όροι και προϋποθέσεις. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε όλα εθνική, ασφαλιστική, μία λέξη, τελεία, mm. shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you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 Dream a little dream of me τον άλλο που ήταν Παναγία μου ας πούμε πως τον είχε πει σαν κρεατομηχανή έχω και τούτον μαμα κασέλιου το ακούμε γεννήθηκε μια τέτοια ωραία μέρα dream a little dream of me το έχουμε δεν καλά το πάμε είπα να πέσει και λίγο ξέρετε να πέσουν λίγο οι τόνοι διότι κάθε φορά πιάνουμε κάτι πολιτικό να στο διαβάσω το μήνυμα <συλίκο> του Δωρή και να πάμε μετά να πει και τίποτα άλλο οικονομικό. Γιατί <συλίκο> λέει: Βρέχουνε, αλλά εδώ πέρα μου ζητάνε νίκη ευρώ στο γαλάνδρι. Για να στεγάσω την επταμελή οικογένειά μου. <συλίκο> το <συλίκο> τέλος του μήνα οικονομικά έρχεται νωρί. Είναι αυτό που λέμε ότι κρατάει μέχρι 19-20 του μηνό. Εκεί το είχε βγάλει για Θα κάτσω κι εγώ με τα αυτοκίνητα το 2000. Λένε. Τι θα να κάνουμε, να χρεωθώ <συλίκο> κι άλλο. Επταμελή οικογένεια σε μία από τι προοδευμένε που του κάνουμε παρέα εμείς εδώ. Θα ζούσε με τα λεφτά του κράτους Θα είχε σπίτι, θα είχε σπίτι από το Δήμο ναι. Έτσι, Κατά απόλυτη προτεραιότητα Θα είχε ένα σπίτι να αντιστοιχεί στις ανάγκε Μιας από τα μελούς οικογένειες Πάντως Τι ακούω... συζητάμε τώρα Και μετά μου λες Ακούω ένα τζαχαράκι χθες ήταν εδώ πέρα στα, στα, στο Νίκο και στα παιδιά ε, Είναι ένα καλούτσικο καλό βήμα να το πω έτσι λέω ο Ούτσικο γιατί δεν είναι οι βοήθειες αυτές που περιγράφεις εσύ στους τριτέκνους μα σήμερα ο τρίτεκνος είναι ο παλιός πολίτεκνος έτσι δηλαδή αν σκεφτείς ε, εμένα ο ένας μου παππού έχει 7 παιδιά ο άλλος έχει 5 mm -hmm. ο, πατέρας μου, ο πατέρας μας έχει 3 εμείς έχουμε 2 είναι σαφέ δηλαδή από ότι τη... την εικόνα και είναι αντρελένε. Μα το δείχνουν τα νούμερα, δεν ε, υπάρχει. Και προφανώ δεν θα είχε και ένα αυτοκίνητο το 2000 το ένας άνθρωπο στο εξωτερικό. Θα είχε, ξέρω εγώ, ας πούμε, ένα station wagon, το οποίο θα είχε επιδοτηθεί στα μπούνια. Ας πούμε, για να κάνει τη δουλειά του. Για να βανάκι. Λοιπόν, έτσι είναι και όχι αλλιώ. Η άχρηστη οικονομική είδηση που ήθελα να σου πω είναι ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, η Fed, που τη λέμε, Federal Reserve Bank η Federal Σχέτο, μείωσε το επιτόκιο το βασικό, που αυτό είναι που δίνει το σήμα και γενικώ σε οτιδήποτε αφορά στο δολάριο, αλλά και στους άλλους όλους τις χώρες το μείωσε μισή μονάδα. Το ήταν μεγάλη, μισή, μεγάλη μείωση, όλοι περίμεναν θα κάνει 0,25, έκανε 0,50, άρα είμαστε τώρα στο 4,75,5 περίπου εκεί το επιτόκιο του δολαρίου, που σημαίνει ότι οι τράπεζε θα δανείζουν οι Αμερικάνικε σε δολάρια από 7-8 και πάνω. Εμά πώ μα επηρεάζει αυτό. Εμά μα επηρεάζει διότι δίνει ένα σήμα και οι δύο μεγάλε τράπεζε, τα δύο μεγάλα νομίσματα, έχουν μια αλληλεξάρτηση. Mm -hmm. Ο... Να σε ρωτήσω κάτι Μπάμπη, γιατί έχει έρθει αρκετέ φορέ αυτή Ο... Από τον είσαι. λόγο για τον οποίο το κάνανε. Ναι, Συγγνώμη. Συγνώμη. Η, ναι. η Αμερικάνικη Τράπεζα, η κεντρική, έχει και την υποχρέωση που δεν την έχει η Ευρωπαϊκή να κοιτάζει τα στοιχεία τη ανεργία, να κοιτάζει δηλαδή την αγορά εργασίε. Και είδε ότι υπάρχει ανησυχία τώρα ότι μπορεί να μην πάει καλά η αγορά εργασία. Δηλαδή, μιλάμε για χώρα που. αυξηθεί η Πάνω από το 4% ανεργία του πιάνει σύγκριο. Έχουν πρόβλημα μεγάλο. Νομίζω ότι είναι και ένα από του λόγου που οι Αμερικανοί έχουν διαφορετική αντίληψη για τη δουλειά. Έχω μία φίλη, τη Μαρία, η οποία έχει έρθει εδώ. Είναι τώρα δύο χρόνια, έχει αλλάξει τρει φορέ δουλειά, παιδιά. Με, με, δηλαδή. μονογονεϊκή οικογένεια κτλ. Ο τρόπο που αλλάζει η δουλειά δείχνει είπε, μια τρομερή αυτοπεποίθηση για ναι, ναι. πάει σε μια άλλη. Δηλαδή, μου τη πάει ο Μπάμπη, α πούμε, φεύγω, κουνάω ο γουνάου, Μαντήλ. Πού θα πάω, πάω στη Σουζί Εφέμ, ξέρω εγώ, στην Βουτσέφα. Ε, θα, θα, θα βρω, θα βρω. Αυτό, θα βρω. Ε, στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν το έχουμε καθόλου και μάλλον φταίει η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία λειτουργεί. Κοιτάξτε, οι Αμερικάνοι είναι πολύ μπροστά σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουν τη δουλειά ω το βασικό. Δούλεψε και θα έρθω να σε βοηθήσω. Έρχεται να σε βοηθήσει. Μην νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν κρατικέ βοήθειε. Ε, Δημοτικέ βοήθειε και τα λοιπά στι ΗΠΑ. Υπάρχουν. Σου λέει: Δούλεψε και θα έρθω και εγώ να συμπληρώσω σε αυτά που βγάζει, γιατί πολύ συχνά Εντάξει, δεν είναι τόσο. επειδή αρκετά... οι ΗΠΑ είναι ένα πράγμα πάρα πολύ πολύπλοκο και μπερδεμένο, εγώ απλώ ναι. ρώτησα εμά πώ μα επηρεάζει και να πω: Δημήτρη μου, αν ακούστηκε στραβά αυτό που είπα, επειδή είσαι και χανίτη μα και πατριωτάκια, λέει: Το κακό είναι ότι ψάχνουμε να ενισχύσουμε του τρίτεκνου και όχι πώ θα γίνουν περισσότεροι πολίτεκνοι. Το καταλαβαίνω, Δημήτρη, αλλά εδώ πέρα έχουμε φτάσει στο σημείο ότι τα περισσότερα ζευγαριανά έχουν ένα παιδί. Ναι. Να δούμε τα... τις επτά μελείς οικογένειες που είπαμε πριν, αλλά και νομίζω μακάρι. ότι το πρώτο βήμα είναι να εξισώσεις με κάποιο τρόπο τα πλη... ας πούμε όλα αυτά τα... Α... Τα... τα πλειονεκτήματα που σου δίνει η πολυτεκνία. Δηλαδή, το διορισμός δι που γίνονται στο δημόσιο, μεταγραφέ, φοιτητών, σας λέω, άγω, έχεις την κυρία Ζαχαράκη στον κατάλαβα. Ωτι με αυτόν τον τρόπο ε, γίνεται, δίνεται ένα κίνητρο στι οικογένειε που θέλουν να πάνε στο τρίτο παιδί. Ναι, αλλά να και πάνε. μια δικαιολογία στι ιδιωτικέ εταιρείε να μην προσλαμβάνουν του ανθρώπου αυτού. Αυτό mm. είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, λένε οι εταιρείε, αυτού θα πάνε να λάβουν Έτσι δημόσιο. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Γιατί τι νοιάζει την εταιρεία, αν, έχεις εσύ δει, ξέρω εγώ, έστω, αν έχει ήδη. Νοιάζει, γιατί αν έχει. Τη νοιάζει, διότι η εταιρεία τώρα πλέον. και θα δει ότι αυτό θα γίνει. Την επόμενη χρονιά, σου, μήνε που έρχονται. Δεν θα επιμείνω γιατί δεν το ξέρω το θέμα. Όχι, αλλά θα δει τι θα γίνει. Τώρα, αυτό το τώρα ε, σου λέω τα πρακτικά. Ε, υπάρχουν εταιρείε φυσικά που δεν συμπεριφέρονται έτσι, αλλά οι περισσότερε έχουν πρόβλημα. Και πάμε τώρα σε ακριβή εργασία. Το οποίο είναι τρελό θα μου πει. Αλλά... Ακριβή εργασία στην Ελλάδα. Ε, εκεί πάει το Μπάμι πρόβλημα. Μπάμπι, μου τώρα. θα με Θα φορτώσω τώρα. Λέω, θα κάνω σαν λίγο. Μπάμπι, έχουμε το φτηνότερο ρομπόσο στην Ευρώπη. Μην μην βιάζει, αν δεν ακούσει το συλλογιστική, δεν θα, θα καταλάβει. Καλέσει ότι πάμε σε ακριβή εργασία. Πάμε, ναι, αλλά δεν μ' να τελειώσω. Πάμε σε ακριβή εργασία. Αυτό θα είναι το επιχείρημα που θα χρησιμοποιηθεί και το οποίο θα υπάρχει σε πολλέ περιπτώσει. Ότι το κόστο εργασία έχει ανέβει πάρα πολύ, Άρα πρέπει να το περάσω στι τιμέ μου, Άρα δεν μπορώ να κάνω άλλε προσλήψει. Αυτό θα είναι το επιχείρημα που θα χρησιμοποιηθεί. Εν μέρει αυτό στέκεται κάπου, διότι το κόστο εργασία πράγματι έχει ανέβει απότομα. Διότι ανέβηκε και ο πληθωρισμός, διότι, διότι, διότι, διότι, αλλά έχει ανέβει απότομα και σου λέω ότι τώρα εκεί θα πάμε. Αυτό όταν συμβαίνει είναι πάντοτε προμήνυμα, γι' αυτό στο λέω και στο αναφέρω, είναι προμήνυμα ότι η οικονομία θα πατήσει φρένο. Εντάξει. Ε, ακούω εσένα που τα ξέρει, καλύτερα, δύο παρατηρήσεις για να πάμε και παρακάτω γιατί έχουμε αφήσει απ' έξω. Δεν και είπα το... ποτέ ότι είναι... Στάσιο... Ότι είναι χαμηλό, φτηνό, ακριβό κτλ. Του ε, ναι, ναι. ναι, ναι. λέω, λέω... πώ τα βλέπουν οι άνθρωποι που. Λέω απλώ ότι, ότι άμα κάποιο θέλει να το διαβάσει στατιστικά θα δει ότι στην Ελλάδα έχουμε από του χαμηλότε... χαμηλότερου μισθού που υπάρχουν. Το ρωμί όμως είναι τραγικά χαμηλό. Και θα πω επίση ότι άμα οι δουλειέ εδώ είχαν κάποιο καλό αντίτιμο σε αυτό που προσφέρει, δεν θα ψάχναν να βρουν καθε κάθε καλοκαίρι 70.000-80.000 άνθρωπου που λείπουν από τι δουλειέ. Έτσι. Είναι, Γιατί πληρώνει, αδρέφε. Πληρώνει, Κατούλη πληρώνει. Δεν έχουμε Ας, παρόλα αυτά, Γιώργο, αυτό που λέγαμε πριν για του Αμερικάνου. Δηλαδή, δηλαδή έχουμε μια ακόμη αφού. ανεργία 9%. Ενώ λογικά με αυτή τη συζήτηση που μόλι κάναμε τώρα θα έπρεπε η ανεργία να είναι στο 4-5%. Α, να την κάνουμε μια άλλη φορά αυτή την κουβέντα. γιατί είναι λίγο, Έχει διάφορα πράγματα. Αλλά υπάρχει ε. ένα ζήτημα. Έχουμε το χαμηλότερο επίπεδο συμμετοχή των γυναικών στην, α, στη δουλειά. Έχουμε, έχουμε διάφορα ζητήματα. Λοιπόν, άνα Πασόκ, παιδιά, γιατί είπαμε πολλής πολιτισμός και τα λοιπά, συμφωνημένο το debate, 24 του μήνα, ε, δημόσια τηλεόραση, δεν θα είναι τόσο ανοιχτό όσο είχε διαφανή τουλάχιστον στις προθέσει του κύριο Ανδρουλάκη όταν έδωσε τη συνέντευξη εδώ στον Νίκο την προηγούμενη εβδομάδα, ε, αυτή είναι αρκή, τη Δευτέρα, ε, θα είναι λίγο πιο μαζεμένο, αλλά τώρα θέλω να πω ότι ο πολιτισμός, Μάλλον λαμβάνει τέλο, ξεκινάει η κούρσα προ Αυτό Καιρό ναι. ήταν. Ε, ναι, να ακούσουμε και καμία αιχμούλα, ρε παιδάκι μου. Όχι, ναι. okay, και καμία ιδέα να ακούσουμε. Άκου τώρα τι αιχμέ πρώτα. Επειδή ακούω τα περί κλειστού κόμματο και από τον κύριο Δούκα, κύριο. θέλω να ξέρω το εξή. Έδωσα τόσε ευκαιρίες σε νέου ανθρώπου που αν υπήρχε κλειστό κόμμα, ο κύριο Δούκα θα ήταν ποτέ δήμαρχο. Οι επιλογέ μου δεν ήταν με όρου παρέα φίλων γνωστών, ήταν με όρου κοινωνία. Okay. Τώρα ο κύριο Δούκα θα κριθεί. Ένα εν ενεργεία δήμαρχο του μεγαλύτερου Δήμου τη χώρα, να είναι και πρόεδρο του δεύτερου πια κόμματο. Πολύ ισχυρό επιχείρημα ένα. Και πολύ σωστό. Πολύ ισχυρό πολύ. επιχείρημα. Δεν δηλαδή. Είναι αυτό που λένε. Α, εγώ είμαι αυτό. Μα... Εσύ πώ έγινε δήμαρχο. <laughs> Όχι, Όχι, είναι νομίζω... ισχυρό επιχείρημα. Νομίζω Λέβη. ότι ο Δούκα δεν, δεν το αντιλαμβάνεται ή δεν το έχει αναγνωρίσει ή δεν έχει πει ένα ευχαριστώ στον Ανδρουλάκη. Κοιτάξτε, δεν πιστεύει ότι μόνο του ε, σκέφτηκε να πάει, πήγε και βγήκε. Λέω ότι κάποιο θα μπορούσε να κάνει μια κριτική στον Ανδρουλάκη Ο Δούκας, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα, χρησιμοποιεί τα επιχειρημάτα των άλλων Για τον ίδιο όμως, ο Ανδρουλάκης έχει απάντηση Και του, του λέει, δεν θα να, σου. Ναι. Δεν, αν εγώ ήμουν έτσι όπω ο Περιγράφης και κλειστό κόμμα Εσύ δεν θα σου είναι ο να θυμηθείς σε παρακαλώ να ρωτήσεις τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη ε, στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ και του Δήμου Αθηναίων Επικεφαλή του συνδυασμού του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε πάρα πολύ καλά. Η διαφορά του από το Δούκα ήταν μικρή. Καλά, καλά. Έτσι, Όσο εδώ τα θυμάμαι καλά. Πολύ καλά. Okay. Αν ο κύριο Δούκα έχει πει ευχαριστώ στον κύριο Ζαχαριάδη. διότι ανευτού του κυρίου Ζαχαριάδη. δεν υπήρχε Δούκα. Δεν συζητάγαμε τώρα. Ναι. Ε, Α εκεί υπήρχε και μία αντιψήφο. Για να τα, τα λέμε και προφάνω Ρίξε τώρα και το Δούκα για να είμαστε εμεί σαν βάρκα ή σαν νερά σωστοί. Ο οποίο επικαλείται το επιχείρημα για τα όργανα κτλ. Δεν ξέρω αν απαντάει βέβαια σε αυτό που του είπε ο Ανδρουλάκη. Και μπορεί το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο, η Κεντρική Επιτροπή, να έχει συνεδριάσει 2,5 χρόνια τώρα μόλι τέσσερι φορέ. Σε τέσσερι εκλογικέ διαδικασίε για να συνεκολουθήσουμε βουλευτέ και ευρωβουλευτέ. Πρέπει να συζητάμε. Ο Ανδρέα Παπανδρέου, το εκτελεστικό του συμβούλιο, το μάζευε κάθε εβδομάδα. Δεν αρκεί ούτε ένα κουμφωτισμένο ηγέτη, ούτε ένα τρομερό πρόγραμμα. Mm. Το εγώ. Τελείωσε, το εμείς κάνουμε διαφορά και αυτό πρέπει να ξαναβρούμε. Θα ακούσω τι έχεις να πεις επαυτού, αλλά ένα πράγμα μπορώ να πω εγώ επ' αυτού. Αν βρει έστω και έναν από τα ιστορικά στελέχη του Πασόκ ε, και όχι αυτόν που είναι δίπλα του Σόνι και καλά, τα ε, <laughs> <laughs> ιστορικά είπα, <κούφα>, να πει και να επιβεβαιώσει ότι ο αντρέα Παπανδρέου μάζευε τους μάζευε κάθε εβδομάδα να ακούσει τη γνώμη του πριν σκεφτεί και πει τι θέλει να κάνει. Αν βρει έναν, έναν. Όχι ότι δεν τους έβλεπε, όχι ότι δεν τους μίλαγε, όχι ότι δεν συγκαλύουνται και τα όργανα. Αλλά αυτό που λέει δεν είναι ιστορικά ανακριβές. Είναι ψέμα. Και το χρησιμοποιεί με έναν τρόπο που είναι προσβλητικό για το πώ δούλευε το Πασόχ και πώ μεγαλούργησε στις μέρες του. Έτσι, Ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έλεγε και δεν έκανε αν δεν άλλου. Σιγά μην κυβερνήθηκε έτσι το Πασόκ από τον Ανδρέα Παπανδρέου Και η χώρα από τον Ανδρέα Παπανδρέου Δεν έχω να πω άλλα ε, Δεν έχω να προσθέσω κάτι <laughs> <laughs> Δηλαδή Εντάξει τώρα ε, Περνώντας τα χρόνια κάποια πρόσωπα μυθοποιούνται και αυτό είναι αποδεδειγμένο. όσο πλέον θυμάμαι εσείς είχες παρουσιάσει τις εξαμηνίες MRB εδώ πέρα τις τάσεις mm -hmm. ο, ο Αντρέας Παπανδρέου είναι μακράν ξέρω εγώ Έλα, ο ναι, πιο ναι. αναγνωρισμένος ο αγαπημένος δεν ξέρω, πες το θες. αλλά τώρα να μιλάμε για συλλογικά όργανα και λειτουργίες κλπ ε, εντάξει ε. Ε, εγώ εγώ και, και κάτι άλλο το έχουμε είναι δηλαδή, το 13 δηλαδή... κατρίνα είναι το 13, ο Δούκας, ούτε αυτό το κατάλαβα, το είπε προχτές, όχι χθε, ούτε αυτό κατάλαβα γιατί το λέει και πώς το λέει, αλλά κατάλαβα τους λόγους για τους οποίους πάει να, ψηφ... να τον ψηφίσουν άνθρωποι από την πλευρά του ΣΥΡΖΑ, τώρα επειδή ο ΣΥΡΖΑ είναι ψιλοδιαλυμμένος. Βάλε να το ακούσει γιατί θέλω τη γνώμη σου Γιώργο. Και όταν μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά, θα απαντάμε από τις τράπεζες πολιεθνικές και τα ολιγοπόλια τους που δημιουργούν υπερκέρδη, να τα φορολογήσουμε επιτέλους. Πάει να από εκεί. Κοίτα να Προφανώς και απευθύνεται σε ανθρώπους που σκέφτονται όπως εγώ. Mm -hmm. έτσι, δηλαδή ότι τα υπερκέρδη και όλα τα άλλα, ξέρω εγώ, πρέπει με κάποιο τρόπο να φορολογούνται. Να υπερφορολογηθούν, να υπερ φορολογούνται. Να... Καλά. να γίνεται καλά, πάω παρακάτω. εξήγησε θα... μου το να... Δούκα ως expert δε θα... του Δεν θα τσιμπ... εγώ. Από πού και ως πού. Αλλά ας σου πω ότι α, το έχουμε κουβεντιάσει όμως για παλιότερα όταν τα πιο μεγάλα πορτοφόλια στον τόπο ξέρω εγώ σχετίζονται με τον εφοπλισμό και επί τη ουσία φορολογούνται εθελοντικά. Τι να κουβεντιάσουμε ακριβώ. Εδώ αν υπάρχει ένσταση απέναντι σε αυτό που λέει ο Δήμαρχος και υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκου, ο κ. Δουκάς, είναι αν αυτό που έχουμε ξανακούσει πολλές φορές στο παρελθόν είναι εφαρμόσιμο ή το λες για να πει ο Δουκά. Αν είναι εφαρμόσιμο, εγώ πάω πάσο. Μακάρι κιόλας. Αλλά αν το πούμε έτσι με μια εσάνς λαϊκισμού γιατί είναι ωραίο να ακούγεται, δεν νομίζω ότι έχει αποτέλεσμα. Ναι. Για να ε, είμαι έτσι, δεν, πολύ δεν... ντόμπρος απέναντι ναι. ναι. σου. Έτσι. Θα σου πω πολύ απλά. Υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, έκτακτες των εκτάκτων, που μπορείς να το κάνεις. Αλλιώ δεν το κάνεις. Ένα κράτος που έχει, ένα, έχει ποσοστά φορολόγηση και αλλάζει το ποσοστό φορολόγηση σε περίοδο ή σε μια χρονιά που αλλάζει το μέγεθο των κερδών είναι τελειωμένο Εντάξει τώρα εδώ, είναι δια, ε, εδώ διαφωνούμε και Κάτσα να σου πω τη σκέψη μου γιατί μα έχουν, έχουν σκήσει στην έμεση φορολογία λοιπόν, δεν, λοιπόν, δεν μπορεί ναι. να πληρώνει με ρεσιμπάπητο μεγαλύτερο συντελεστή ΦΠΑ και να ακούω ότι ο άλλος έμψα. Έμψα. Άλλο, διάμεση, άλλο διάμεση, άλλο η έμεση Πώς θα μην Άμα δεν τα πάρει από την άμεση θα τα πάρει από την έμεση Μην μου λες ότι πετάγουμε Η φορολογία κερ είναι ένα πράγμα που πρέπει να μένει σταθερό για όσο γίνεται πολλά, πολλά περισσότερα χρόνια. Και ειδικά χώρε που έχουν πρόβλημα <laughs> επενδύσεων όπω έχουμε εμεί, ακόμη περισσότερο πρέπει να το προσέχουν. Καλημέρα. Άρα Καλη... το ότι έρχεται και λέει τώρα αυτά που λέει, που είναι και ασύντακτα ε, με βάση το οτιδήποτε θα πάρει <laughs> οικονομικό, ε, εμένα δείχνουν ότι ο άνθρωπο δεν το έχει κοιτάξει προσεκτικά. Μια καλή μέρα σε Καμπούρακη, ο οποίο πρέπει να σα πω, επειδή είμαστε γραφείο τότε, έτσι, μοιραζόμαστε το γραφείο και κάλυπτε το Πασόκ. Μια αιωνιότητα. Το ήξερε το Πασόκ, καλύτερα από την παλάμη του. Κοιτάζει μέσα του και βλέπει. Ιδέα δεν είχε ο Δούκα για τον Ανδρέα. Μια φορά το εξάμεινο συνεδρία. Πεστά, τα δημιουργία. Μίτσο, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Καλημέρα. Να πω και στον πάνω Ζάχο, τελευταία φορά που του απαντώ ευγενικά, θα προσέχει πώ μιλάει, αλλά να του πω ότι εγώ δεν είπα τα καινούργια αυτοκίνητα επειδή καταναλώνουν λιγότερη βενζίνη δεν πειράζει που η τιμή του είναι υψηλότερη. Και υποστηρίξαμε και. Ε, ο Χουδαλάκης και εγώ μαζί ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι, άρα να μειωθεί η τιμή, να προσέχετε τι λέμε εδώ γιατί εδώ ε, σκεφτόμαστε καλά. εμείς ε, πριν να πούμε. Ε, α, καλά. Ναι, όχι, σίγουρο. πάντα αλλά πάντα. Ναι, προ... ναι, μια προσπάθεια ε, την κάνουμε. Πετάμε ναι, <laughs> και μια πισένεια, γιατί έχει πάντα. <laughs> το τέλειο σχολικό πλάνο στα public και στα ακόμα μεγαλύτερα Public plus home. Γιατί θα βρει όλα τα σχολικά ήδη άλλα και προϊόντα τεχνολογία και γιακέ συσκευέ στι καλύτερε τιμέ. Με την αγορά σχολικό να εξιάξει 20 ευρώ και ανώ, αποκτά κορυφαίο HP laptop με όφελο 100 ευρώ. Ενώ σε βαρεβαίνει στο άνετο και αν σε σου, σου και τη σχολική σου λίστα. σχολικά και πληρώνει αργότερα με κλάρνα σε τρει άτοικε δόσει. Που αλλού στα public φυσικά. Και βεβαίως θα πάτε την Κυριακή να αγοράσετε τη Real News Θα βρείτε το InStyle, Μαρία Σολομού, Κώστα Τσουρός, Μαρία Παπαφωτίου Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και ομορφιά Θα βρείτε το Drive, δοκιμάζουμε τώρα νέες κατηγορίες SUVs Και προσιτά σε κόστο χρήση. Και φυσικά θα βρείτε και στην απλή έκδοση Τα Factory Outlet, 10 ευρώ επιταγή, αγορές άνα των 60 Και το Padoo Up κερδίζει στη στιγμή με το σκανάρισμα μου ελένη Βιτάλη επιστρέψαμε γενέθλια χρόνια πολλά να έχει τη φωνάρα της πάντα Και να προσέχει τον εαυτό της Υπερταλαντούχα και θραφτή. Πολύ ωραία, ωραία φανταστική, προσωπικότητα. Φανταστική, φανταστική. Έτυχε μια φορά να την παρακολουθήσω. Εξηγούσε τι δυσκολίε που είχε περάσει εκείνη τη φάση με τη φωνή της. Ε, ένας άνθρωπος έχει τύχει βέβαια να ακούσω μικρούλα μικρούλα όταν πρωτοτραγούδισε. Ναι. Τι τα θυμάσαι, πού να τα θυμάσαι παιδί μου είσαι Πολυνιάτο. Επίσης περιπτώσει, εγώ θέλω να σου πω μια κουβέντα, γιατί είναι ενοχλητικό. Πρέπει να μάθουμε, να βρέπουμε τα εναλήθεια όπως είναι. Είναι πάντοτε προτιμότερο, γιατί κάνεις πιο σωστές εκτιμήσεις. Επιβεβαίωσε η Eurostat τον πληθωρισμό του προηγούμενου μήνα, ότι ήταν 3,2 στην Ελλάδα, ενώ η Ευρώπη 2,1. Είναι δηλαδή ένα, ένα, όχι κλικ, μια μονάδα κάτω, Άρα, εμεί είμαστε μία μονάδα πάνω και όταν η μία μονάδα. Μιλά για τον Αύγουστο. Ναι. Όταν η μία μονάδα είναι τρει μονάδε, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, έτσι. Βέβαια, σε 30% παραπάνω. Ε, ναι, ναι. Όταν του λε 30. Δηλαδή, και γιατί. Γιατί έχει συμβεί το εξή με τον ελληνικό πλέον πληθωρισμό. Αν μιλάμε εισαγόμενο, είναι ελληνικό καραμπινάτο. Αλλά. Ε, είχαμε εισαγόμενο, βεβαίω είχαμε. Αλλά τώρα πια είναι δικό μα πληθωρισμό και πρέπει να ασχοληθούμε με τον δικό μα πληθωρισμό. Και είναι λογικό, έτσι θα γινότανε. Μπήκε στι υπηρεσίε. Πάντα στην Ελλάδα, όταν μπαίνει στι υπηρεσίε, δηλαδή όταν ακριβένουν οι υπηρεσίε. Γιατί στην αρχή δεν ακρίβειναν οι υπηρεσίε, τώρα έχουν ακριβήνει. Είναι πληθωρισμό για να μείνει. Και θα δείτε ότι θα πάμε για αρκετό καιρό με το 3%. Και δεν είναι ότι θα καταστραφούμε, αλλά είναι ένα πρόβλημα. Ναι, πάντω το 3% τρώει την όποια αύξηση πάρει. Δεν είναι απαραίτητο. Εξαρτάται τι αύξηση θα πάρει. Ναι. Από εκεί εξαρτάται. Αλλά αλλά ότι δεν πρέπει να γίνει Οι αυξήσει αυτέ της συντάξης, για να φέρω ένα παράδειγμα, ήταν... Θα είναι κάτω από τρία. 2 με 2,5% θα είναι. Θα, δηλαδή, θα είναι όταν δοθούν... Λες και... τον άλλο σου δώσα αύξηση και το έχει πάρει και από την τσέπη. Τώρα ναι, δηλαδή. θα, θα είναι πιο κοντά στο 2,5% είμαι βέβαιος γι' αυτό, για αυτό το λόγο που είπαμε. Πάντως πρέπει κάπως να το κοιτάξουμε προσεκτικά. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα τρέχει πολύ πιο γρήγορα η οικονομία της. Από τα άλλα κράτη και αυτό είναι ένα βασικό λόγο για τον οποίο έχει και λίγο παραπάνω πληθυσμό. Πάει, τη φάγαμε τη την Θα ρίξει τουλάχιστον έναν αλκίνο να τον αφα... να ακούσουμε ολόκληρο. <ΣΣΣΣ> Σε πολύ λίγο κοντά σα, ο Νίκο Κατσίνη Κολάου, πρώτα θέλω, θα δούμε αύριο. Παρασκευή, αύριο, θυμίζω. Ε? Τι, Παρασκευούλα, Ζάχαρη, Παρασκευούλα, ναι. Ο Πουαμάνα είσαι ένα κόλλημα με την Παρασκευή. Κάποτε δούλευαν οι άνθρωποι και Σάββατο. Για μου είπες ξέχνα την και πάψε πια να κλές μα η αλήτα νη δική σου μέσα του είπνου Το εφιάλτη τι βραμές μου λέει αγαπη μου τη μίσου θα με κοντάσου με θέλει. Ένα όμορφο κλήσιμο σήμερα είναι Δανισμένο τον Ίταλο Καλβίνο έφυγε μια δεδομένη μέρα έγραφε φανταστικές ιστορίες. Μια παρακαταθήκη. Ενώ ετοίμαζαν το κόνιο, ο Σοκράτης μάθαινε μια μελωδία στον πλαγίαυλο. Σε τι θα σου χρησιμεύσει, τον ρώτησαν. Μα να μάθω αυτή τη μελωδία πριν πεθάνω. Κάντε τη ζωή σα μια μελωδία. Να είστε καλά, γεια σας. Μια ένα ξενοδοχείο για δυο στιγμέ Για να χωράει το πόνος Τις όταν μένω μόνο τις σιωπές μου να μετράω Να σε θυμάμαι όταν φωνάω, να μου λες θα με κοντά σου όταν με θέλω